Καλησπέρα σα. Όπω λέει και ο φίλο μου, ο Γιανακύρη, πρέπει να πω ποιο είμαι, ο Νίκο Ορβερίδης. Είναι το δεύτερο εγχείρημα που κάνουμε παρέα με τον Δημήτρη, πάνω στην ιδέα του Δημήτρη, ε, με τον τίτλο εργασία Superball. Θα δούμε πώ θα... θα βρούμε τον κανονικό του τίτλο. να ελπίζουμε ότι θα είναι Super. Σήμερα έτσι. έχουμε μια πρωτοτυπία, γιατί το παιδεύουμε πολύ καιρό πότε θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε αυτό το podcast. Ε, οι διακοπές, η εργασία δεν μας αφήσαν να το επαναλάβουμε μέσα στο καλοκαίρι όπου ήταν η, η επικαιρότητα σημαντική αλλά έχουμε τώρα ένα μεγάλο ντερμπί και γι' αυτό σκεφτήκαμε δύο εναντίον δύο οπότε ο Δημήτρης θα βάλει το πλαίσιο με την πράσινη φανέλα έχουμε δύο δικούς μας ο, μάλλον ένα δικό μας ο καθένας και θα μιλήσουμε για... θα μιλήσουμε για το ντερμπί ε, πάω εκπαναθηναϊκό στην Τούμπα είναι τώρα που μιλάμε Είναι πέμπτη Το μάτς είναι την Κυριακή ε, Έχουμε όλη την Έκδηλει αγωνία για το ε, Πως θα πάει το, το μάτς Για το αν θα ε, μείνει ο Ρίτσαρ Γκίρ. Για το αν θα <laughs> μείνει ο Ρίτσαρ ε... Εγώ δεν έχω καμία αγωνία Δεν έχουμε Δεν έχουμε αγωνία Γιατί <χω> ναι. από αυτά που έχουμε δει από τον Παναθηναϊκό Μέχρι στιγμής έτσι, Της Ευρώπης εξερουμένης Ή αν θες να τη βάλουμε και μέσα ε, αυτά που μας έχει δείξει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής ε, δεν μας τρομάζουν, δηλαδή φαίνεται ότι μια ομάδα που ακόμα δεν είναι έτοιμη, δεν ναι, έχει ιδέσεις Κώστας δεν μπαινεύει απευθεία στο ψητό, ψητό εγώ αισθάνομαι ότι ακόμα διαλέγουμε τις ομάδες μας είναι όπως τα... Ε, οι ομάδα ε, μας τις έχουμε διαλέξει Δεν τις έχουμε διαλέξει <στά> Αυτές είναι... ναι, έχουν διαλέξει Είναι όπως ε, τότε που παίζαμε μπάλα και διάλεγε ο καθένας από ένα παίχτη ναι, ναι, πάρε ναι. τον έτσι, παίρνω τον UvH Εγώ προχώρω τη συζήτηση κύριε Είναι αυτό που λείπει στον BAUK πάντα που δεν έπαιξε το ρόλο Σαμάτα ενώ θέλαμε ένα σεντερφόρ που είναι πολύ κινικός και μπαίνει κατευθείαν μέσα είναι το σεντερφόρ της παρέας oh, ε, ούτε, ναι. αυτό που δεν είναι ο Τσάλωφ ακόμη θα γίνει ο άλλο φαίνεται ότι το έχει. Θα δούμε. Α, ε, να πούμε όσοι είναι μαζί, γιατί ναι, φίτσα, νιώσω, να πω, ο Γιανακίδη, ότι... αλλά έχουμε και έναν... Και το γίνεται έναν Ανδρουλάκη. Παναθυναϊκό τη Θεσσαλονίκη. Ναι, παραδοξότητα ναι. Ε. Και αυτό είναι, νομίζω. Σαν και... να βλέπει μαύρε κοινότητε. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Έτσι, και πάντα ήθελα να το ρωτήσω. <laughs> ακόμα Πώ, γιατί, γιατί, ένα μεγάλο γιατί. Δεν ξέρω αν στο τη. δεν Είναι οικογενειακή παράδοση. Είμαστε 100 χρόνια Παναθυναϊκοί οι Ανδρουλάκηδε. Γίνεται από τον παπού ο οποίος εγγενίαζε το γήπεδο της Βεωφόρου Αλεξάνδρας ο παππούς ανεκριτικός ο παππούς υπηρετούσε ah, στην ο... Αθήνα τη στρατιωτική του θητεία όταν εγγενιαζόταν το γήπεδο της Βεωφόρου Αλεξάνδρας από τότε για μα, εμεί ανήκουμε στον Παναθυριακό. Δηλαδή δεν τέθηκε ποτέ ερώτημα και κανεί από την πατρική οικογένεια δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι ταυτότικό το ζήτημα. Ωραίο ένα. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Λίγο με τρόμαξε γιατί δεν είχα κάνει την ε, ότι η οικογένεια ξεκίνησε από την κυρία Νταϊναθήνα και, Πανασναϊκή, και το ζήτημα είναι ταυτότικό για μα. Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο. Είχε, εντάξει, τώρα δεν είναι και τόσο Θησαλονίκη όσο προ ε, το θέτει. Ε. Έχουμε και στην Αργεντινή επίση έναν κλάδο τη οικογένεια. Που είναι Παναθυριακή και από Κατζούνιο φαντάζομαι και από Κατζούνιο. Ρώτησα, ναι, ναι. Ναι. Ε, Νίκο εσύ πως έγινες ΠαΟΚ Δεν θα μπορούσα να είμαι κάτι άλλο γιατί είμαι γέννημα θέρμα Δυτικής Θεσσαλονίκης Εκεί υπάρχει αυτοδυναμία απόλυτη. απόλυτη Ήταν πραγματικά ήταν όταν υπήρχαν ένα δύο άνθρωποι που μπορούσαν να είναι κάτι άλλο ειδικά ας πούμε αριάνος Ήταν δακτυλοδεικτούμενος και ήταν, ήταν, ήταν μια προβληματική περσόνα <laughs> Αφενό γιατί ήταν, γιατί ήταν αργά. Αφετέρου γιατί όλοι οι άλλοι είχαμε ακριβώ αυτή την αίσθηση για αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Ε, και, και δύσκολο μέσα σε μια τέτοια πίεση και μια να μην, μην εξελίχθηκε έτσι, Αν και έχω χρόνια να τον συναντήσω. Δεν τον έχω συναντήσει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν ξέρουμε κιόλα αν <σχελίδι> συνέχισε. Θα συνέχισε. Α, δεν αχθώς. αλλάζουν αυτά Αλλάζουνε. Όχι, δεν αλλάζουν. Κόστα, εσύ και εσύ δυτικά. Όχι. Εγώ σχετικά κοντά στο γήπεδο. Στην οδό Παπάφη, δεκαετία του 70, μένω ακριβώς απέναντι από το συνεργείο που φέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ της ομάδας του 70, Κούδας, Αράφης, Γούναρης, Φουντουκίδης, Ασλανίδης, Παρίβης, όλοι αυτοί φέρουν τα αυτοκίνητά τους Οι οποίοι έχουν όλοι αυτοκίνητα όμως οι, γιατί όλοι αυτοκίνητα... οι παίκτες του 60 δεν είχαν, α πούμε, ξέρω ε, Δηλαδή ο... το Ολυμπιακού είχε μόνο Σάβας ο Σοδωρίδης, ε, ο, ο ο, είχαν πλούσιος ε, θυμάμαι οπότε είναι απέναντι από το σπίτι μου είναι η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ του 73-75 και εκτό των άλλων, και αυτό είναι το περίεργο, ο πατέρα μου ο Μακαρίτη ήταν Αριανό. Αυτό δεν το ήξερα. Το ναι. οποίο, ναι, είδε πώ λέγονται τα οικογενειακά δράματα. Ο οποίο, τι μου έλεγε. Ε, ο πατέρα μου ήταν μηχανικό, καλή κοινωνία κλπ. Ε, τι μου έλεγε, Όταν πήγαινα στην Τούμπα, τότε μπορούσε να πάει ο κοπιτσυρικά μόνο στο mm -hmm. γήπεδο, ή πήγαινα και με βάζει κανένα άλλο μέσα. Κλάσικο. Προσπαθούσε να μου αποτρέψει και μου έλεγε, Κοίταξε, αν πάθει κάτι εκεί. Και φωνάξουν έναν γιατρό. Δεν υπάρχει, είναι ο λιμανάβιδε. Ήταν το κλασικό παράδειγμα <laughs> για να δείξει την είπα, Ο οποίο είχε δίκιο. Βέβαια. <laughs> ναι, Αλλά τι να κάνουμε τώρα, παιδάτι κοντά στην Τούμπα τη δεκαετία του 70, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Σωστό. Άρα, εγώ νομίζω ότι έχω την πιο περίεργη ιστορία. Γιατί εγώ είμαι Παναθυναϊκό επειδή ήταν ο πατέρα μου. Και από τότε που θυμάμαι τον κόσμο είμαι Παναθυναϊκό. Και ήταν Παναθυναϊκό και ον μου. Αλλά το εντυπωσιακό είναι. Πιο εντυπωσιακό... Η φανέλα ήταν ο νόμο. Ναι, Φανέλλα, ναι, ναι. ναι. ναι. <σφέρνη> εντάξει, είναι πιο εντυπωσιακό του Γιάννη που ήταν. Ο... Ε, που υπήρχε παρόν άνθρωπο από είχε... την οικογένεια στα, στα εγγένεια. Με το μισθρί, με Αλλά το Αλλά εμένα ο πατέρα μου πρέπει να ήταν πριν έρθει στην Αθήνα, όταν ήταν ακόμα στα φιλιατρά, πρώτα στάξη γυμνασίου. Και εκεί μαθαίνει ότι υπάρχει ένα παίκτη Σταφιλίδης ο οποίο έχει χτυπήσει πέναλτι στην Τουρκία και έχει σκοτώσει τον τερματοφιλέγα. Δεν ξέρω είσχε, υπή αν υπήρχε πέναλλι, πέναλ ναι, ναι, και ναι, ναι. το χτύπησε σε πολλή, τα λεπτά. Αλλά ήταν αυτό ο αστικό, υπεραστικό βασικά μύθο, γιατί ήταν εκτό Αθηνών. Οπότε ρώτησε, μου, τι ωραία, πού είναι, σε ποια ομάδα παίζει αυτό ο παίκτη. Του λέει ωραία, Είμαι και εγώ Παναθηνικό. Στα 14 του ήρθε στην Αθήνα και φυσικά από τι πρώτε του αγωνίε και σε μια περίοδο που δούλευε που σε πασατέμπο σε θέατρα, ξέρω ήταν η πρώτη του τα πρώτα από τα πρώτα πράγματα που ήθελε να κάνει στην Αθήνα ήταν να πάει στη λεωφόρο και να δει από κοντά το, το σταφυλίδι να παίζει, τον οποίο τον πρόλαβε τον προλαβε, τον ναι. Τι θες είπα να παίζει Σταφυλίδις δεν ξέρω γιατί είναι και δύσκολο να το Αυτό το θυμάμαι. πρέπει να τον το το Και στο Σταφιλίδη που στον του, είχα πει την ιστορία. ήξερε ότι υπήρχε Σταφιλίδη στην ΑΕΚ, που αυτό το θυμάμαι δεκαετία και ότι υπήρχε πιο παλιό ο οποίο πέθανε 98 ετών, νομίζω πριν από λίγα χρόνια. Αυτό. οπότε με αυτή την α, ιστορία δεν, δεν α, είχα α, και εγώ δικαίωμα Άρα μονα, έχουμε μα... οικογενειακή παράδοση πάντως όλοι, yeah. αν και εσύ τη πας με ξέρεις, με ναι. ξέρεις ναι, ναι, ναι. Ναι. Γιατί και εγώ πατέρας τη Θεσσαρόνια και όλοι έχουμε μάλιστα, ωραίο. ωραίο να σπάει η νόρμα κάποιες φορές, ειδικά μα Αριανός και Πασαπάοξη είναι δίκιο, σωστό σωστό για πολλούς λόγους και εσύ γέννη που, που ήσουν στη Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός .ε. αντιμετώπισε προκατάληψη. Πάρα πολύ. το τολίγιο. Το έλεγα πάρα, πάρα πήγαινες, πολύ. Σε ποιο σχολείο πήγαινε, εξαρτάται από εκεί. Ε, ε, ε. Εγώ πήγαινα στο Λύκειο τη Πηλαία. Εκεί ήταν Ήταν Αργιανόμων. Αργιανήμων. Όχι πολύ περισσότεροι, αλλά περισσότεροι. Όχι, δεν είχα. Ήμουν πολύ φανερό παναθυναϊκό. Δηλαδή απίστευτα φανερό. Όπεν παναθυναϊκό αν ήταν. Συμπερίληψη διαφορετικότητα. Ναι, ακριβώς, ζηλωμένο. Επίση πήγαμε στο γήπεδο τακτικά. Δηλαδή είδα πάρα πολλά ΠΑΟΚ πανεπιστημιακά στην Τούμπα. Είδα, είδα επίση παιχνίδια αργότερα ω φοιτητή στο Ολυμπιακό Στάδιο, τα μεγάλα παιχνίδια του Πανεπιστημιακού. Έχω δει πάρα πολλά. Έχω δει το Ναξέχα στο τελικό με τον Ολυμπιακό του Κοσκοτά που μου έχει μείνει έτσι χαραγμένος... Το ίδιο. μάτς με το Λίτσα όμως δεν το έχεις δει... το μάτς με το Λίτσα το 80. εγώ ήμουν μέσα... Και έχω δει το κλάμα... Έχω έχω μέσα. Ήμουν μέσα, έχω φάει και δακρυγόνω μετά... Διότι θυμάμαι ότι είχε νικήσει 2-0 ο Πανασυναϊκός... αλλά νομίζω με δύο γκόλ τα οποία διαμαρτυρόταν να πάω εκ το 1 ότι ήταν ένα κόρνερ όπου η μπάλα είχε βγει... Out. Έχει κυρώσει δύο γκολ του Πάοκ και έχει δώσει ενδύσεις. ένα πέναλτι που τον έχει πιάσει Απ' το πόδι ε, Τον ε, το, το Κωστίκο Ήταν ένα πράγμα εξωφαιρενικό ναι. Και στο τέλος είναι ένα πέναλτι στον Πάοκ να το χτυπήσει ο ορφανός, Και ο κόσμος φωνάζει βγάλε το έξω, έξω και το βγάζει ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Και μετά αρχίζει το πάρτι πέφτουν τα δακρυγόνα ε, ήταν τα πρώτα δακρυγόνα τη ζωή μου. Τα έχω ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Όπω ήμουν να σα και στο μεγάλο με τον Ιρακλή στο Καφτατζόκλιο, στο 2-2, τότε που είχαν ο Ιρακλής σε ευκαιρίε με το η ευκαιρία του Μιτόσεβιτ και Μιτώσεβιτς. εγώ ήμουν Μιτώσεβιτς. εκεί μέσα. Ε, ε, το... εγώ ήμουν μου θα... στο πέταλο. Τότε, τότε ε, μάλλον μάλλον. ακόμα. Πέταλο. Ήταν το sold out του Ιρακλή. είχε πάει όλη η Θεσσαλονίκη, και ο έτσι Κανονικά. Αν, λοιπόν, κέρδιζε, αν κέρδιζε, έπαιρνε ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Και έχει ερδιάσει έχει ο Χατζηπαναγή, έχει παίξει πάρα πολύ ωραία. Είχε ένα εντελφόρ το Μιτόσεβιτ, που σε κάποια φάση τον βγάζει ο Χατζηπαναγή σε ένα τέταρτ. -τέ Ρε παιδί μου, Κωνσταντίνο, νομίζετε ότι ήταν τερματοφύλακα, ακόμα. Όχι. Όχι. Πρέπει, να πρέπει να το βγάζει τέταρτ και αυτό βγάζει την bailout. Λοιπόν, και μετά πήγαινε να χτυπήσει το κεφάλι στο ποτάρι. Ε, ήταν εκεί να το μάτς είναι απίστευτο Και το δοκάρι του Αδάμου επίσης Και το, στο το δοκάρι στο του Αδάμου Μεγάλες Άρα... στιγμές έχουμε ζήσει ναι. Επειδή πάει. χάσαμε την ευκαιρία Να κάνουμε κομπί το καλοκαιρί Νομίζω ότι χάσαμε την καλύτερη περίοδο Του από το, το Σερόφλιο Είναι για μένα Προσωπική εμπειρία Που η καταγωγή μου είναι από την Πάριο και έφευγα και πάρω με το που τελείωνε το, το σχολείο. Ήταν η κλασική συζήτηση στην παραλία με αθλητική εφημερίζα <laughs> από όλες τις ομάδες. Γιατί στην πάρο υπήρχαν από παντού, ας πούμε. Και, και, αυτοίκες και, αυτοίκες και τα παιδιά που ήταν ε, ε, σαν και εμένα, ας πούμε, ξέρω, Αθηνέοι, με εγώ, Αθηνέοι, που πήγαιναν κάθε χρόνο, πούμε, στη, και ήταν και κάθε μέρα με την αγωνία γιατί τέσσερις ώρα. Το απόγευμα ερχόταν οι εφημερίδε. Εσύ ηχόησε στο πρακτορείο. Εμεί ηχώνε. Αλλά υπήρχαν <σφυσίλες> όλες. Η αρχαιοτέρα έλεγε <σφυσίλες> εφημερίδα. <σφυσίλες> ναι, ναι, ναι, η αρχαιοτέρα, ναι, ναι, ναι. Η αρχαιοτέρα <σφυσίλες> αθλητική εφημερίδα των Βαλκανίων. Και ήταν όλη η συζήτηση. Τι παίχτε πήραμε, τι θα πάρουμε. Χάλασε του. Ε, Χάτζι, ξέρω εγώ. Χάτζι. <laughs> αυτό ο Χάτζι, πώ πα. Σύρια <laughs> Ο Χάτζι που θα τον έφερε ο Βαρθυνογιάννη με τα πετρέλαια εκεί <laughs> ναι, με τη <laughs> Ρουμανία. Ο Χάτζι που ήταν Έλληνα ω γιο τη κυρία Τσαμέγα από ένα χωριό του Τσαρώνα. Τον Τσαρώνα. Ήταν φοβερό. Ο παπά ήταν ή ο παππού του Γιώργο. Άκουσα ότι είναι πραγματική ιστορία. Δεν το ξέρω. Όχι, αυτό είναι Γιώργο. Ήταν βασικά από τους βλαχούς που διώξαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Ρουμανίζοντε και του διώξαν και είχαν φύγει προς την ε, Ρουμανία περιμένω, και λινόφατσα ήταν επίσης έτσι, ε, ήταν. εγώ το πιστεύω ότι ήταν <laughs> Δυστυχώ <laughs> δεν τον είδαμε ποτέ αλλά <laughs> ας πούμε νομίζω για εμάς τους Παναθηναϊκούς είναι τα μεγαλύτερα αποθημένα ε, άλλο αποθυμένο αργότερα ήταν ο Βερόν. Ο γιο oh, oh, Βερόν. Που λέγαμε e... παναθλαϊκό από μικρό, θα, θα μα έρθει. Εσεί στον Πάοκ έχετε κανένα αποθυμένο που τον περιμένετε να έρθει κάθε καλοκαίρι, ας πούμε. Κάθε καλοκαίρι. Περιμένουμε σίγουρα κάτι. Σεντερ Κάποιen... Μπάκ, μπά, ναι. α πούμε, φέτο, σεντερ Φορτίνα. Θυμάμαι κάποια στιγμή, μεγάλο έργο. Μεταγραφέ από την κάλιαρι. Ναι, ναι. Ένα πενταμυλιάκι 7-8 χρόνια το παλιό. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να Αλλά δεν έχει τέτοιο αποθυμένο ο Δηλαδή το μεγαλύτερο όνομα που έχει φέρει είναι ο Μπερμπάτοφ που ήταν εντάξει, άστα αναπάνω ήταν, ήταν Μπερπάτοφ μπερ ναι. και μετά όμω παιδιά τον... έχω πετύχει Μπερπάτοφ αφού έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει σταματήσει είμαι καθοδόν έχουμε διασχίσει τα χερσαία σύνορα Ινδίας-Νεπάλ και σταματάμε <laughs> στην πόλη που γεννήθηκε ο βούδα και έχει μάτς δείχνει Ινδικό πρωτάθλημα ο, ο κανονικός <laughs> όχι σας, ναι, ναι, ναι. <laughs> Ούτε ο Γεκός της Καρα και βλέπω στο ξενοδοχείο που τρώμε, έχει τεράστια οθόνη και βλέπουν ειδικό πρωτάθλημα Καλκούτα κεράλα Ράλα. Και παίζει ο Περμπάτοφ με την Καλκούτα. Λέω... Μετά από εμά, προφανώ. Μετά από εμά. Ναι, ναι. Ο οποίο έβαλε δύο γκολ, περπατώντα και βγήκε περπατώντα. Αυτό περ, δεν καταλαβαίνω. Περμπάτοφ, ναι. άλλωστε το δεν καταλαβαίνω. Ναι. Στο ειδικό πρωτάθλημα πρέπει να πω ότι έχει παίξει και ο Κώσο Κατσουράνη. Τα τελευταία, τα νομίζω. Σκένα, νομίζω ο εκεί ο έκλεισε την καριέρα του. Ο Κατσουράνη επέξει πάνω. Πανεθνική περιμέναν και το Σαβιόλα. Όχι. Κάποτε δεν ομολογήσω. Όχι, όχι. Ο Σαββιόλα μάλλον ήταν Ολυμπιακό. Ολυμπιακή, νομίζω. Ναι, ναι, παντοσυμμένο Ολυμπιακό. Εντάξει, εμεί ζήσαμε Ζάιτ στο Σαραβάκο, ζήσαμε πράγματα που. εκεί που έχουμε ταξιδέψει εμείς όπως το λέμε. Τα παιδιά μπορεί να είναι ύφρι, αλλά το σκέφτηκα εγώ, το σκέφτηκαν κι άλλοι ότι όταν πέθανε ο Μπέκεμπάουερ, δηλαδή κι εγώ το σχολείο ο Ζάιτ. Ηταν η ίδια φωψιά ε, από την ίδια συνταγή. Δηλαδή έτσι. δεν ήτανε... ε, ε, ε, ήταν. Ο Μπεκεμπάουρο των Βαλκανίων. Αυτό που έλεγε ο πατέρα ήταν τόσο ενσχολευμένο. Ο Μπεκεμπάουρο των Αρχοντικό. Αυτό το, το <laughs> αρχοντικό <laughs> ήταν το. Ε, ε, είναι μεγάλη. Ε, Αξιόθηκα να τον δώσω γήπεδο φορές στο γήπεδο πολλέ φορέ το Ζάιτ. Τώρα είναι πρόεδρο τη Ομοσπονδία. Σωστά. Νίκο, εσύ ποιο είναι το πρώτο πρωτάθλημα που θυμάσαι. Το 85. Μικρό. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, Εγώ το 25 Τότε ήμουνα Το 25 το, ε, ε, και, το, ε, ναι. το είχε πάρει ο Πάο Όχι το πήραμε Όχι. 70, 72, 76, 76 75, ε, Ναι, ναι 76 Και ποιο το είχε πάρει εκείνη τη χρονιά το, θα θα ήμουν. Ήμουν. το 85 Πάου, είναι, το έφτανο, άρα Πρέπει να είναι Είμεις. και εμένα το από το Πηγαίνουμε για, για... για double μάλιστα Και θυμάμαι ότι το χάσαμε από την ομάδα της Λάρισσας στο Άκα Α, στο Με τη Λάρισα στο Άκα Και νομίζω είχαμε φάει και πολλά Εχαμε φάει τέσσερα Είχαμε φάει τέσσερα, ναι, ναι, είχαμε φάει τέσσερα γιατί Ήμουν αμέσως κατέβη ε, Το 85 τελευταίο λάσος. μάτς με την ΑΕΚ Στην Τούμπα Απονομή πρωταθλήματος Ακριβίδη, υπουργό του Πασόκ, υπουργό εμπορίου, την κάνει λοιπόν, αυτό. Ακουμαζόμενο και Ακριβίδη. Ναι, ήταν, ναι. <laughs> Κουλούρης ήταν τότε υπουργό αθλητισμού. Ε, αθλητισμού. <laughs> ε, <υπουργός> αθλητισμού ναι. <laughs> Νομίζω, Μόνο υπουργό αθλητισμού. Νομίζω. Το πρέπει να ήταν γενικό γραμματέα αθλητισμού. Μόνο το αθλητισμού και είχε, ε, ε, είχε και κάποιε ομάδε που τις υπάρχει, ήταν και, και να κάνω το τρίβια μάνα. στο Βερβερίδι, με ποια ομάδα παίξαμε τότε στο Πρωταθλητριών, το 1985, αν θυμάσαι. Αποκλειστήκαμε, βέβαια. Δεν θυμάμαι. Ελλάδα Βερόνα. Βερόνα. Είχα πάει και στη Βερόνα, Εγώ πάντω παίζει να θυμό. Ότι και εγώ πρέπει να ήταν το πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί θυμάμαι ότι το είχε πάρει ο Παόκ. Θυμάμαι αφιέρωμα αθλητική Κυριακή που ξεκινάει με το δικέφαλο του Βορρά να πανηγυρίζει. Που μου μένει η φράση δικέφαλο του Βορρά και έλεγα στο πατέρα μου πατέρα αφού πάω και είναι καλύτερη ομάδα αυτή η το πρωτάστημα και του το έλεγα και κάποια στιγμή έχει ξεκινήσει το Πρωτάθλημα. και μου λέει ναι αλλά τώρα έχει ξεκινήσει τις επόμενες χρονιές και τώρα είναι πρώτος ο και ναι. έχουμε και το Ζαέτ. Ε, ε, αυτό ήταν ενό ναι, λεπτού. Και ναι. αυτό το πρωτάθλημα ουσιαστικά ο Πάουκ το είχε πάρει το διπλό στο ΑΚΑ με την κεφαλιά του, του πάπριτσα. Πάπριτσα, πάπριτσα, ναι, πάπριτσα. Ναι, με την κεφαλιά ε, του Πάπριτσα και εκεί καθαρίζει ε, το, το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα το 76, ο Πάουκ ήταν καταιγιστικό και ήταν. Και, και ο ε, Δημόπουλο δεν δηλαδή ήταν το, το, το ίδιο με το πρωτάθλημα το 1975. Το άξισε ναι, το 1985 αλλά ήταν μικρό το 2006. Το 1976 είχε 9 διεθνεί. Δηλαδή είχε πέξει η Ελλάδα κάτι ματ που από του 11 ήταν του Πάουκ. Επίση, θυμάμαι και... τον τελικό του 1977 όπου ο Τερζανίδης βάζει γκολ στον και Είναι πονεμένη στο ιστορία γιατί το έβλεπα με και έβλεπα yeah. κλάμα. Οι άνθρωποι δηλαδή πραγματικά ε, συμμετείχαν ψυχικά σε αυτό yeah, που ευαι. βλέπανε. Καλώς... Και τον γκολ του Βακάλι, το οποίο ήταν το νικητήριο γκολ του Μαρθεντικού. Εγώ τολμούσα να πανηγύρισω βέβαια, αλλά ε, όντως ε, και αυτό ήθελα να ρωτήσω τα παιδιά μου, είναι Πάοκ, ε, το οποίο, σημαίνει, κλάψαν από τα νεύρα Είτε επειδή το κέρδισαν αλλά το κέρδισαν σκασμένοι, είτε επειδή το έχασαν αλλά το έχασαν αδικημένοι. Από τα νεύρα, κοίταξε. Εγώ το μάτσο που έχω κλάψει είναι το μετά τον γκολ του Βρίζα στο Χάιμπορι Από χαρά. Ε... Το 96. Ναι. Ε... Από χαρά. και... Έντονε συγκινήσει, ο Πάουκ έχει πέσει πολύ στο. Όριο. Από αποκλεισμού, το... δηλαδή. Τι να πει στον Είναι πάρα πολλά τα τραύματα αυτά. Το Μάλμε πά... φέτος, φέτος, φέτος είναι η Μπάγκερντ το νεότερο. Με το Παναθηναϊκό μετά από 9 πέναλτι, χάνοντα 3 beater και τρώγοντας Τρία πέναλτι και ένα στο Αλλά η φίλη να ένα ερώτημα γενική, το θέτω γενικά αυτοί οι παίκτες που δεν προλάβαμε να δούμε ε, έχετε την αίσθηση ότι όντω ήταν είναι τόσο θρυλικοί ή ακριβώ επειδή δεν προλάβαμε να τους δούμε και του έχουμε ακούσει μόνο από διηγήσεις. Δηλαδή, εγώ δεν προλάβω ουσιαστικά κανέναν από του παίκτες στις δεκαετές του 70. Mm. Δηλαδή, το Δωμάστος δεν προλάβαμε να το δωναπέζει. Ή ξέρω εγώ το Λουκανίδη. Yeah, Αλλά το οι διηγήσεις, πρόεδρο, δωμάσιο, οι διηγήσεις των παλαιοτέρων Ηταν ότι εσεί δεν έχετε δει τίποτα, γιατί δεν έχετε δει το. Και <ετάξει>, το. Οποίο... <ετάξει> έχω πιάσει και την αυτομονωτολή για το Σαραβάκο. <ετάξει> δηλαδή τα επόμενα χρόνια, ας πούμε, που δεν είχε ο Παναδάκο κάτι τόσο εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα, μου λέγανε Ξέρω εγώ, είναι παιχταρά ο, ο... ο... ο... ο... ο Γεωργιάδε του ο Χαραλάμπου σκέρω, και ο Και okay, δεν είναι και σαραβάκος". Δηλαδή, Στου πιο μικρού. Ναι, έχει ναι, ναι, πάρει την πιάση να το πει. Ναι. μου επιτρέπετε να ξεκινήσω πρώτο, κρύβει μια παγίδα. Δηλαδή, τι εννοεί, αν πάρει το δωμάζο όπω ήταν τότε, δεν ναι. τώρα. να τον βάλει εδώ, δεν, δεν, παίζει. Δεν, παίζει. δεν παίζει. Δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, θα ήταν τόσο αργό. Αν πάρει το ταλέντο δωμάζου και το φέρει τώρα, θα δει ένα πάρα πολύ μεγάλο παίκτη. Ναι. Έτσι, ένα πάρα πολύ μεγάλο δεκάρι που θα έπεσε σε μεγάλο πρωτάθλημα. Ε, ο Σαραβάκος, θα είχε, ο, ο, ο Σαραβάκος που είδαμε, θα μπορούσε να σταθεί από πλευρά ταχύτητα σήμερα. Δεν ξέρω. Ίσως δεν, ήταν, δεν θα ήταν τόσο εντυπωσιακό, γιατί πλέον οι περισσότεροι πέσουν να είναι. ταχυδυναμικοί. και yeah. είναι... Ναι, <ε είναι ταχυδρομικοί. Αυτό, είναι, αυτό ότι. είναι κάποιοι παίκτε που ήταν και πιο μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, ο Σαραβάκο ήταν πιο μπροστά από την εποχή του. Πώ να το κάνουν. Ναι, ήταν και σε μια εποχή που δεν, δεν υπήρχαν πολλά εξτρεμ τέτοιου είδου. Ε, είχαν αρχίσει να παίζουν ομάδε 4-4-2 και ο 40 παίζοντε πολλοί από τα πλάγια Δηλαδή στα καλά του χρόνια του Παναθηναϊκού ήταν κάτι. Παίζει ναι, ήταν ας ας ο καλύτερο εξ, εξτρεμ στην Ευρώπη ναι. στην εποχή του. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό παίχτη νομίζω ο Παναθηναϊκό και τώρα, μακάρι να τον είχαμε και τώρα. Δηλαδή να ήταν 30 χρόνων. Ναι. Όταν συνέβη αυτό με τον Κοσκοτά, πώ νιώσατε. Το αυτό ποιο, κάτω το Σαραβάκο. σαραβάκο. Εντάξει, για μένα ήταν τεράστιο πλήγμα γιατί ήμουν πολύ πιτσερικά τότε. Oh. Ε, έχω γεννηθεί το 78, αυτό ήταν το 88. Oh, Λέβαια, 88, ήμουν 10, 10 χρονών. Όπω στην χειρότερη ηλικία. Ήταν ναι, να ναι. μεγάλη προδοσία. Έχει προηγηθεί ο Αντωνίου, ο Κώστα. Ναι, καλά, δεν ήταν όμω. Όπω έβαλε τη φανέλα, τον είδα τη φωτογραφία με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σοκαρίστηκα, αλλά μετά επέστρεψε. Σε καλό παιδί να μάθω. Ναι, Ο Α, οχτάρι, οχτάρι, ναι. Οχτάρι δεν ήταν αυτό. Οχτάρι. Στην Σαραμπακό θυμάμαι και την ε, και δικαιολογία mm. που είχε δώσει η οικογένεια Βαρδινογέννη όταν επέστρεψε. Δηλαδή ήταν mm. Λέει, mm. και πιο μορφωμένοι οι άνθρωποι που πέσανε θύματα του, mm. του yeah, no. Γιώργου <laughs> Κοσκοτά. Άρα το σχολείο. Μετά φύγει στην ΕΕ. Εντάξει. Μετά φύγει στην ΕΕ. Υπάρχει παντρεοκολητέο, παιδικό φίλο, ε, όταν έμπαινε ο Σαραμπάκο τώρα στο στη ε, στελέχωση διοίκηση και φώναζε η Κερκίδα Μιτσάρα Μιτσάρα για πάντα τερφιλέρα κτλ., έλεγε θα σα ότι απάντα έκάρα. Ε, <laughs> <laughs> δεν, δεν, δεν το έχει χωρέσει ακόμα. Για να πούμε ε, για τι ε, τράμπε μεταξύ πάω, κοιμάτα, αυτό, είχαμε, αυτό, είχαμε, αυτό, αυτό, αυτό είναι πολύ διάφορα διάφορα. Διάφορα. Γιατί εμεί ψωνίζαμε Κλαμπ. συστηματικά. Κλαμπ. Ο έφερε, ο Αγγέλο γιατί Σωστά, ναι, και, και λέγαμε ότι όταν ήρθε και ο Χριστό, ξέρω έχουμε και του Αν... δύο Δημόπουλου. Μετά ήρθε ε, ο, ο Χριστό ο... και ο Θανάσυ, και ο Θανάσυ, η... ε, ε, ε, ε, το προσκήνιο. Δεν... Ο Σπύρο. Ο Σπύρο, ο Το οποίο ο ο θυμά... φούκος, θυμάστε γιατί, Φούκο. Όχι. Γιατί μου το έχει πει ο Χριστό Δημόπουλο εδώ. Μικρό, ήθελε μια τσίχλα. Και έλεγε κάτι να φουκώσω, να φουκώσω. Και έμεινε ο Φούκο. Ο Φούκος οπότε μου. ή μικρό φωνιά. Είχαν πάει στον Παναθηναϊκό Τερζανίδης Ασλανίδη. Ο Άγγελο. Ποιο άλλο ο Καλαοδημόπουλο. Ποιο άλλο είχε πάει. Δεν νομίζω ότι είχε πάει άλλο. Υπάρχει όμω η φουρνιά η τώρα. Δηλαδή ο Παναναέκο. πάει να τσαλοποιήσει. Υπήρχε και ένα αντίστοιχο. Τον Μπαουκ του. Μαωρί Υπήρχε και ένα αντίστοιχο όμω. Πριν φτάσουμε στου τωρινού. Κόσα Φραντσίσκο. Αν αποδυναμώσει. Που έκανε όμω και που μα έβαλε. Ε, με απευθεία εκτέλεση φάουλ σε έναντι που θυμάμαι ότι έλεγα ότι το τείχο του Παναθηναϊκού ήταν υποδειγματικό. Ναι. Γιατί Ά. επειδή τότε θυμάμαι πήγαινα σε προπονήσεις Παρακολουθούσα κτλ. Λέγανε δηλαδή, τώρα δεν θα καταφέρει. Και παρά τα αυτά κατάφερε και, δεν. Δεν δεν, δε, και ο Βαλεγκόλα. ο Πολύ μεγάλη α... μετακίνηση. Ο Σαλπηγίδης, Και μάλιστα στο πρώτο μάτσο είχα τρίκο Σαλπίγδη με τον Παναθυναϊκό. Και αυτό. Έβαλε σε πολύ δύσκολη θέση τον εαυτό του στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αδικημένο, υπάσχε... αδικημένο, ναι, ναι. αδικημένο, ναι, γιατί... ναι, αδικημένο και αντικειμένω. Είναι αδειικμένο. Και καλό παιδί και δεν νομίζω ότι ναι. με τον Πάκοκ. Και, και πάω. συγκεκριμένο, πάρε, και... είχαμε πάρει το Μαραγκό, είχαμε πάρει. Τρει είχαμε, yeah. είχαμε, είχαμε πάει. Είχαμε το πάρει τον ελοντίου, ο οποίο δεν έπαιξε πολύ στον Μαου. Ήταν μάλιστα μια φουνιά που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός Πέκθε από τον Πανιόνιο και μετά μα το έδωσε πίσω. Και έναν τρίτο. Ε, τρεις είχαμε πάρει Και πήσες είχαμε το center back επίσης μελισάς. με λισάς. Ναι, πού ο τον λισάς. Βράβο, είχε... ναι, ναι, ναι, ναι οποίος... με λισάς. όχι, με Όχι με λοιπόν, ναι. που είχε θεωρηθεί ότι ήταν και تحت υπό γιατί δεν ήταν στο τρια. Ναι, δεν θα χρειάζω όταν. οικονομικά στα δίσκολα. και δεν έπρεπες, ποτέ δηλαδή ήταν μεταγραφή που δενς που έβγελαν. Καλό παιδί και αυτό στον Πάο που πήγαινε καλά. Και, και, και πέρσι με... ναι. ναι, Περου... ναι, ναι. ναι. ο Λιβάρη είχαμε. Πέρσι ο Λιβάρες βέβαια. Πεκτούρα. Περοβιάνο. Ναι, βέβαια, πεκτάρο. Πέρσι, ναι. Άρα έχουμε πέρσι ο Λιβάρη του Παναχικού. Δεν ήταν ο Λιβάρη του Παναχικού. Καλά, είναι καμιά φορά. Ο Λιβάρη ήταν πολύ καλύτερο. Ο Κοντρέα είχε πάει Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό, όχι, όχι, όχι. Τώρα, στους σύγχρονους... Τώρα τον Νίγκανσον δεν τον έχω δει. Πώ παίζει. Καλά παίζει. Είναι... είναι ο γκολιθό. Είναι, είναι ο μοναδικό στην άμυνα του Παναθναϊκού. Που, δι... που makes sense. Εγώ δηλαδή... στου αγώνε που είδα νομίζω ο Νίγκανσον έχει τραβήξει προ το καλό και τον Κροάτη. Δεν είναι κακό ο Κροάτης. Δεν είναι κακό, αλλά παρακολουθώντα στο Πέρσι και δίπλα στον Νίγκανσον νομίζω ότι έχει κάνει βήμα μπροστά. δεν είναι κακό. Το πρόβλημα που έχει ο Παναθναϊκό είναι ότι δεν έχει αριστεροπόδαρο στο περ και μοιραία γέρνει όλη η ομάδα δεξιά, και δηλαδή... ε, τώρα μεταξύ έχουμε ναι, όχι, δεξι, Γιατί το ο... λε αυτό. Πολύ ωραία, κρύο. Έχει Βαγιανίδη. Ένα αυτό. Ο... Ο... Όχι, ναι, είναι. Ε, δεν, Έχι, δεν ξέρω, αυτό ο οικογένεια. Ο... Ο... Ο... το λένε Η, η πήρατε, ομάδα ε? γέρνει δεξιά. Ο Γερμανό. Ο Μπάλτοκ. Όχι, ο Μάξ. ο Μάξ. γενικά ο Παναθρηναϊκό φέτο ψώνεζε συνέχεια δεξιά. Δηλαδή είχαμε δύο δεξιά μπακ. Πήραμε το Μπάλτοκ. Έχουμε πάρει Extreme και ο Πελίστερη και ο Τετέ. Κανονικά είναι. Εγώ θέλω να σα γυρίσω λίγο πίσω και να ρωτήσω εδώ του Παναθηναϊκούς <και> Αν είχατε συμφωνήσει με την απομάκρυνση του Γιωβάνοβιτς Εγώ είχα αφινιάσει Κι εγώ Ήμουνα, Είμαι Γιωβάνοβιτσικός Τον Τερίμ πώς τον είδατε Όταν ακούσατε πολύ, φατήχ Τερίμ Με, με πολλή απόγνωση Και περίμενα και μάλιστα είχα, εγώ το ξέρω Δημήτρης είχα γράψει κιόλα Και πάλι, ε, επιβεβαιώθηκα πλήρω. Ότι ότι ο, ο, ο πανεπιστημιακό ποποτί... θα αποτύχει πλήρω. <μμμ>. Δηλαδή το εγχείρημα ήταν καταδικασμένο. <σοφίλαιο> Η αλήθεια είναι του ο είχε κάνει να ξαναπιστέψουμε στην ομάδα. Και δηλαδή, με ειδικά ναι. πολύ χειρότερα δηλαδή, από α, αυτά που είχαμε στην πορεία και όσοι επειδή έχασε τον ΝΑΙΤΟΡ. Έχασε τον καλύτερο παίκτη. Τον κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα και ξαφνικά τραυματίζεται. Γεια και χάνει ο Ο κατάφερε να αυτό το δεν και Κύπρο προκάψουμε, νομίζω, στον Αποέλ, που είναι νομίζω. ο Ρόκα που τον έφερε. Που θα, θέλω να μνημονεύσω λίγο ο Ρόκα, ναι. τον ε, διώξαμε εδώ ως αποτυχημένο τεχνικό διευθυντή κ.τ.λ. Ότι παίχτες έφερε ο Ρόκα, τους πήρε ο Ιωπάνεμβε και τους έκανα να παίξουν. Έτσι. Και τον ε, Αϊτόρ, ε, και τον, ε, τον Σάντσερς δεξί μπακ, Έτσι. μια χαρά τίμιο για δεξιά. Σπόραν ε, είχε φέρει. Νομίζει. Όχι, προέρχεται μετά. Γενικώ, ό,τι έφερε ήταν. Πώ το λένε, ήταν επέκτητε οι οποίοι καταφέραν και παίξανε μπάλα. Βέβαια, με τον Ιωάννη Σοφοντή. <σοποντής> δηλαδή, θεωρώ. Τον Ισπανό, Χαφ νομίζω έφερε. Και τον <σοποντής> Βέλεθ νομίζω. Τώρα δεν, δεν του έχω προκύψει. <σοποντής> Κάποιοι το είχα κάνει. Είχα κάνει. Πόσο Φέρε αυτό τον έφερε. Και νομίζω ήταν και πολύ για τα μέχρι. Πρόπερση είναι ο καλύτερος παίρθος. Ναι, πάντως το, το, το, το, θεωρώ ότι το μου του Γιωβάνοβιτς ήταν στην επιλογή των παίχτων. Οι παίχτες που έφερε δεν βγήκαν παρά τα αυτά αυτούς που βρήκε ή που ήρθαν από άλλες δύο ε, κατάφερε και του έκανε ένα παιχνό και είχε πάρει τέρμπι βέβαια. Εμείς είχε πάρει τα τέρμπι το... ο Γιωβάνοβιτς αυτό νομίζω Επιλογή πεκτόνα επ, επ, από προπονητή είναι πια ένα ξεπερασμένο μοντέλο. Υπάρχει ναι. τεχνικό τμήμα, ή τμήμα σκαουτινγκ όπως έχουμε στον ΠαΟ Η Μαρία Κοτσάρεβα Είμα, Μαρία. Είμα, Η Μαρία Ή Γιώργο Σαβίβη. Αλλά εμά. Είμαστε... Ναι. Ο Λουτσέσκο δεν κάνει μεταγραφέ. και όπω έχει δείξει και η μέρα, για να πάρει μεταγραφή, θα πρέπει να πάει να ταξίσει την να μαζέψει όλο τον κόσμο, να αγκαλιάσει το φω. Να έχει παρέλθει. Προ... Να έχει ναι, παρέλθει η Παραδείγματο. Γιατί μένει τρει ώρε. Τρει ώρε μένουν, παιδιά, όχι μόνο τη Ευρώπη. Τρει ώρε μένουν να προλάβουμε να πάρουμε ένα σεντερμπάκ, πρόεδρο. Ναι. Και του το έκανε το χατήρι. Έχουμε ένα παράδοξο σύστημα. Ναι, ένα παράδοξο. Εντάξει, νομίζω υπάρχει μια δυσκολία εκεί αποστάσει. Ε, εντάξει, τα, ε, αυτά τώρα αυτά. Όποιος... Όποιο ξέρει την Τούμπα και το γήπεδο και τον κόσμο του Πάουκ. Ο, ο κόσμο του Πάουκ είναι με τον Σαββίδη επειδή ο Σαββίδη έχει φέρει επιτυχίε. Δηλαδή είναι λίγο μία πλάνη ένα. να ταυτίζουμε την κουλτούρα Σαββίδη με τον κόσμο του εδώ, Πάουκ. Εδώ, εδώ είμαι πάρα μ, πολύ. Δηλαδή μ, μ. επειδή το ξέρω και το ζω. Έφερε στον Πάουκ αυτό που, που ήθελα. Του έδωσε προφανώ επιτυχία. Του, το πόστας, έφερε επιτυχία. Εγώ νομίζω πέρα από την επιτυχία είναι ότι είναι ένα σύστημα. Παρόλο που το διακομωδούμε, γιατί έχει διάφορα θέματα δομικά, ειδικά στο μεταγραφικό κομμάτι κάθε χρόνο. Mm. Ε, έχει εξορθολογήσει την ομάδα. Και αν για κάτι σε αυτή την ομάδα είναι περήφανη, ε, η φίλοι αυτή, τουλάχιστον με αυτού που ξαναστρέφω εγώ, είναι η Διαδρομή τη Ακαδημία, το οποίο Εναι. ήταν ένα έργο αγοράκι που το πήρε αυτό και το πήγε αρκετά πιο κάτω, με παιδιά του Πάοκο, που ήταν ο τόπο που έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό. Ε, και, και, και ο Γουχου ακόμη ακόμη, έχει πολλούς αυτό είναι το ένα και το δεύτερο είναι ότι έχει εξορθολογήσει, εξορθολογήσει λίγο το κομμάτι εσόδων εξόδων, η ομάδα δεν κάνει τρέλες δεν κάνει μεταγραφές για το θεαθήνε ε, ακόμη και τύπου Μπερμπάτοφ, ε, ναι, τα τελευταία ναι, χρόνια ναι, ναι, ναι. Ε, δηλαδή όλο αυτό το σφίξιμο ναι, ναι. το γεωπολιτικό που θεωρητικά τον έχει βάλει και αυτόν σε δύσκολη θέση, πρακτικά μάλλον οφέλησε οφέλησε εγώ ως Παουξής δεν είμαι φαν του, προέδρου, χωρί, α, του συγκεκριμένου προέδρου για πολλούς λόγους, αλλά θεωρώ... Για άλλους νότα, λόγους εξωαγωνιστικούς, εξω, εξω, εξω, ναι, εξωαγωνιστικούς, για πολιτισμικούς λόγους. Πολύ ναι. σωστά και προσωπικούς, τον θεωρώ ναι. Ναι. Εντάξει άλλο. Έχουν περάσει για τον Bauk, Μπατατούδι. Είναι ο καλύτερο πρόεδρο μετά τον Παντελάκη ο, που δεν τον έζησε με αυτά Σαβίδης, που έκανε. Ο Παντατούδι και ο Παντατούδι, και εδώ ψήνουμε. Δύο είναι οι μεγάλο παράγοντε του, ΠΟΟ, ο Γιώργο Παντελάκη, ο Βάν Ο Παντελάκη ήταν ε, τεράστια. Ο Παντελάκη είναι ο άνθρωπο που κάνει τον Bauk μεγάλη ομάδα, που έδωσε το στάτο μεγάλη ομάδα. Ο Σαβίδι ήρθε αυτό το επιβεβαίωση. Και πάνω να κάνουμε την ίδια ρώτη στου φίλου πανθαναϊκού που θα πιο δύσκολη. Δηλαδή, όταν ο κόσμο έβριζε το τζίγκερ, εσεί τι λέγατε. Μία τρίτη Περίεργο να πω εγώ. Απο... Ναι. Περίεργο ω μη Παναθηναϊκό, γιατί πάλι Α, με του ανθρώπου που ξαναστρέφουμε, κανεί δεν ήταν στο να. η αγία οικογένεια <σχ> του Παναθηναϊκού να απομακρυνθεί. Όπω πολύ περίεργο στην ίδια κατάσταση, γιατί πρέπει να το συγκρίνουμε και αυτό, με του ανθρώπου που τους αναστρέφουμε, είναι. Θετικά στον Ιμπρόέδρο και στην προσπάθεια που γίνεται μα κάνει προσπάθεια έτσι okay. χρήματα ναι κάνει. αλλά ε, παρόλα αυτά το στερεότυπο θα, να το, να το στερεότυπο εμένα αυτό. μου θυμίζει την εποχή ναι. αυτή αλλά εγώ θέλω ε, να τους ρωτήσω όταν έβριζε το, 13 το... τον Τζίγκερ εσείς τη σκεφτόσαστε εγώ δεν, δεν ήμουν από αυτούς που έβριζαν ε, Καταλαβαίνω όμω την ψυχολογία που είχε δημιουργηθεί τότε. Και από το Βιενόπουλο. Η οποία νομίζω ότι βασιζόταν στο εξή. Στο Βιενόπουλο υπήρχ, βασίστηκε. Υπήρχε, υπήρχε η αίσθηση ότι η ομάδα αδικείται, δηλαδή ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα. Σωστό. Ε, και Α, μακράν και Νομίζω ότι είναι σωστό. Και όχι μόνο η συγκεκριμένη. Το ποδόσφαιρο ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, αδικούνται από αυτό που συνέβη. Θεωρώ ότι είχαμε καλή ομάδα. Τώρα μακράν. Δεν ξέρω, ερωτηματικό. Και, Πάντως, γιατί δεν λέμε ότι η συγκεκριμένη περίοδο ήταν. Όχι για ναι, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πήγαινε ρόλο δηλαδή. όμω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Ε, στην Ευρώπη και το και κυνηγάτε. Η ομάδα χάνει. Στη, πάει πολύ καλά στην Ευρώπη γιατί ήταν πολλέ έρη οι καλέ mm -hmm. Και στην Ελλάδα χάνουμε γιατί υπάρχει ένα σύστημα εξουσία. που καλά, μα παίρνει το πρόβλημα. Αυτό συνέβαινε. Αυτό ήταν το ζήτημα. Όπω και κάτι άλλο το οποίο το έχω διαγνώσει. Από εκεί να βρίζουν το Τζίγκερ. Να είχε αγανακτήσει γιατί δεν μπορούσε να πάρει Ήτανε, το Τάβλμα, ναι. είναι μοιάζει με την τωρινή περίοδο. Όχι σε επίπεδο. Το, είναι πολύ καθαρό το ποδόσφαιρο σε σχέση με το τι ήταν τότε, ταπεινή μου άποψη, mm. αλλά είναι ακριβώ τα ίδια στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός βράζει, γιατί δεν μπορεί να πάρει 13 mm. χρόνια, Εγώ, 12, πώ θα, θα πω και κάτι άλλο όμω. Στον Παναθηναϊκό Πάτι υπήρχε μια έλλειψη να υπάρχει ένα άνθρωπο που να είναι εξουστρεφή και, και να μιλάει, να βγάζει αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός που έχει έναν αναστισμό αλλά ταυτόχρονα έχει και μια λαϊκότητα yeah. αυτό λοιπόν ο τελευταίος ήταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ο οποίος πάλι δεν ήταν ότι έκανε ο δηλώσεις καπετάνιος. αλλά ήταν, η παρουσία ήταν επιβλητική yeah, yeah. από τότε που έφυγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρχε αίσθηση ότι μετά η επόμενη γενιά πούμε, Ο Τζίκερ δεν πολύ ήταν ναι, δηλαδή, Ότι, δηλαδή, ότι ναι, έβαλε ήταν το, το χελεκόμα Έβαλε τζίκερ, το ναι. μίτσο Ο Τζίκερ ναι. ενοχλούνταν Με όλο αυτό που συνέβαινε Ή που ακουγόταν ή που γραφόταν Κατευθυνόμενο ή όχι Και καλά έκανε ο άνθρωπος γιατί έλεγε η οικογένειά μου έχει δημιουργήσει μια ομάδα yeah, που, είναι μάνα, ναι. <laughs> δημιουργήσει που είναι πρόθυπο για την Ελλάδα, έχει δημιουργήσει φυτόρια που ήταν σημείο αναφορά, mm. αφοράς όχι μόνο στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι η Εθνική Ελλάδα το 2004 σε αυτά τα φυτόρια βασίστηκε και πήρε το, το, το Euro, είχε, ε, είχε φοβέρε επιτυχίες δικές του, δεν μιλάμε για τα 70's που είναι μια, mm. Το mm. Είναι μια ιστορία mm. σε μεγάλο ερωτηματικό, μιλάμε αντικειμενικά πορείες που... Ε, δεν είχαν ερωτηματικά οι, οι περίεργε συνθήκε. Ε, το αφήνουμε. Έμσασα ε, αυτό. Δεν δε, δε θα Είχ... το μαυρώσω. Απλά λέω υπάρχει πάντα. Εντάξει, έτσι, έτσι, είχε αποκλείσει την ομάδα τη, τη, τη Σλόβαν που την προηγούμενη χρονιά είχε μπεσαρώσει το, το κυπαλίουχον. Είχε αποκλείσει τη, την Εύερτον. Ε, λεγόταν αυτό με τον αστέρα που είχε γίνει. Εντάξει, ότι το, ήταν, το οποίο ήταν προπαγάνδα τη mm. Χούντα και των Χουντικών. Οι οποίοι ίδιοι ε, προσπαθούσαν ε, να κερδίσουν τη συμπάθεια ναι. από Μπορεί, μπορεί. Μην μείνουμε σε αυτό γιατί δεν μπορεί το θέμα. Άλλο σε Άλλωστε, αυτό που από... <συντήριες> παγουσίζει <συντήριες> δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Από την Μόνο από Ολυμπιακού ακούμε. Αμφισβήτηση τη πορεία του Γκέμπλε, δηλαδή ότι μπορεί να έχει σκιέ. Να... Ε, δεν <συντήριες> νομίζω <συντήριες> ότι αντικειμενικά μπορεί να ξέρει κανεί. Περίοδος... Ακόμα και η δέσπο να βγει και η που... περίοδος Η περίοδο πάντω στι κολλήρε του Μαθηματικού πήρε δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή, άλλα πέντε τα πήραν άλλε ομάδε. Δεν κάναν αντίστοιχε πορείε. Αυτό νομίζω ότι. Συμμαντικό άφρονο γουλανδρή τότε. Ναι, ναι. Ε... Ε... Ε... Ε, και ο οποίο είχε φέρει όλη την. Πάντω ήταν καθεστώ και ο Παναθναϊκό κάποια εποχή επί ήταν καθεστώ λήψη αποφάσεων. Απλώ ήταν έτσι, ένα καθεστώς, σοφό καθεστώ στο... το ποδόσφαιρο. Για ποιο λόγο. Α, Α, το ποδόσιο λίγο ποδόσιο είναι λίγο απνοή... σοφό, βρώμικο, ένα... αλλά το παιχνίδι μοιράστηκε. Τα 13, εγώ δεν λέω τα 17 χρόνια που έμεινε ο Βαρνογιάννη στον Παναθναϊκό, τα 13 χρόνια που κυριαρχούσε. Από το 1983 μέχρι το 1996. Ο Παναθναθναθνακό πήρε τα πρώτα χρόνια. 4, χρόνια και χρόνια τη Ελλάδα. Συνεχώ. Θέλω να πω ότι είχε μια άλλη σοφία. Είχε μια, μια σοφία ήπια επιρροή. Δηλαδή ότι εγώ μεν κάνω κουμάντο, αλλά μοιράζω λίγο το παιχνίδι. Δεν είχε την ολοκληρωτική αντίληψη και ο Κόκαλη. Βέβαια, Πα... οι προσλαμβάνοντε ναι. του καθενό καθόριζαν και τι αντιλήψει ναι. που είχε. Πάντω ήθελα λίγο να αναφερθώ και στο θέμα κερκίδα. Ε, ε, εγώ <Λε> γενικά είμαι αυστηρό και με του οργανωμένου. Δηλαδή θεωρώ ότι σε πολλέ φάσει έχουν κάνει ζημιά. Από ότι κάποια στιγμή όταν έτυχε να βρεθούμε σε, σε ένα χώρο με άνθρωπο, ο οποίο ήταν από αυτού που βάζουν λεφτά στο Παναθρεντικό και δεν φαίνονται, και ο οποίο ήταν πολύ κοντά κάποια στιγμή, να, στην Άρα. μεταβατική περίοδο, εκεί πριν εμφανιστεί η ο οποίο είπε: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Βάζω λεφτά, όπω και λέτε, Θα συνεχίσω να βάζω λεφτά, δεν θα βγουν μπροστά. Και όταν το ρωτήσαμε, γιατί, είπε: Γιατί, οκ, okay, εγώ φέτο βάζω, τον χρόνο βάζω, μπορεί για πέντε χρόνια να βάζω. Τον έκτο χρόνο, μπορεί για χίλιου μου λόγου να σταματήσω να βάζω. Τότε φοβάμαι ότι. Θα αρχίσουν να με βρίζουν. Θα να με βρίζουν, και αυτό θα πάει, θα, κάνει, θα πάει στραφική η προηγούμενη προσφορά μου, α πούμε, και πιθανότητα θα στρέψει και την ε, οικογένειά μου και τα παιδιά μου εναντίον αυτή τη προσπάθεια. Και γι' αυτό πάνω... δεν το κάνω. Και το, ό, όταν το λέει γι' αυτό. Ε, εμένα το λέει ο ότι αυτός ήταν ο λόγος. Εμίζω, πάντως ότι η εναντίωση στον Τζίγκερ ξεκινάει από ένα, ξεκίνησα από, εγώ ήμουν προφανώς αντίθετος, δεν το συστώ, αλλά ξεκίνησα από ένα τραύμα ε, πώς το λένε, συλλογικό το, το που είχε ο, ο, ο, ο και, και, το τραύμα τη ρεζουμπορία. Ο Τζίγκερ δεν προστάτευσε το νόμο. Αν με ρωτήσει να μπορούσε να την πάρει και να φύγει. Θα την έπρεπε θα πάρει και θα την πάρει και θα την πάρει. Και Μετά θα γιατί ομάδα φύγει. Όταν πήγε στου και του είπε γιατί ήσασταν έτσι, εσύ Εκεί ήταν μια κακή διαχείριση αλλά δεν υπάρχει μάνιο Αλλά έχω και την εποχή που τον βρίζαν, ακόμη και αυτοί που τον βρίζαν ή και αυτοί που ανέχονται. Αυτό το υποδάβριζε και ναι. ο ε, ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το κάνανε όμως με μια πεποίθηση, με μια σιγουριά, ότι οι δεν μα αφήσουν ποτέ. Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό ναι, ναι, υπάρχει ναι, ναι, ο, ναι. ο μύθος του μαρμαρωμένου βασιλιάδου ναι, το... Α... Ακόμη και αυτοί που βρίζανε. Ναι, υπά... Μέσα του ξέρανε ότι οι δεν μα αφήνουν ποτέ. Και γι' αυτό και σήμερα ακόμη. Ότι από τον είναι μια ιστορία το είχα ναι. δεισαι, πηγαίνει. Ο Τσίγκερο, νομίζω ότι δεν το άρεσε για το ποδόσφαιρο, ο άνθρωπο είχε μπλέξει μια ιστορία που. Νομίζω ότι <μίσω> οποιοδήποτε. Χωρί να θέλω Κυρωνίουσε. να μειώσω κανένα μία, να αυτού που ασχολούνται με ποδόσφαιρο, αν δεν έχει πραγματικά πολύ μεγάλη πετριά, δεν θα ασχολείσαι. Δεν θα Τώρα λίγο έχει εξοφολογηθεί το πράγμα. Αλλά πριν δεν ασχολείς. Πάντως δεν είναι φοβερό ότι και την περίοδο Βαρδινογιάννη και την περίοδο Αλαφούζο. υπάρχει αυτή η γκρίνη ότι δεν πέσουν λεφτά και γι' αυτό ο Βαρδινογιάννης είχε το προσονήμιο Καβουρογιάννης και ο Αλαφούζος το προσονήμιο Φραγκούζος. Το οποίο για το Αλαφούζο είναι τόσο άδικο. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει βάλει 161. Και ξέρω ότι και αρρωσταίνει και ο ίδιο. Δηλαδή Μα δεν έχει λογική ε, να ε, βάζει το λεφτάκι να. Αυτό είναι ερωτηματικό. Εγώ, ναι, εγώ αλαιτηματικό. Αλαιτηματικό. Φτάνεις... Έτσι, ε, πιστεύω ότι από αυτή τη σύγκρουση τρέφεται και ο ίδιο. Δηλαδή, νομίζω ε, ότι. Το... Ε, <laughs> είναι πόσο. <πώς> το... λόγο... <laughs> <τρέφεται. τρέφεται. Τρέφεται. Νομίζω ότι του το δίνει ένα κίνητρο να ασχολείται. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι η σύγκρουση αυτή που τον τρέφει. Το ότι η αγάπη για αυτό που κάνει, ότι πιστεύει ότι κάπου μπορεί να φτάσει, η ομάδα που έχει στήσει, πάει να στήσει, μπορεί. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι των οπαδών, το οπαδικό που είναι. Κόντρα και εναντίον του, δεν νομίζω ότι τρέφει κανένα. Πρέπει <συμίστα> να είσαι πολύ. Δεν έχετε δίκιο να το συζητήσω <συμίστα> το μαζί <συμίστα> του, <συμίστα> αλλά νομίζω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντε έχουν μία. Ε, δηλαδή, τώρα θα, θα το φτιάξω για αυτού που με βρίσανε, θα κάνω την τάδε μεταγραφή. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση ε, διοικητικού ηγέτη με την κερκίδα προφανώ για να βάλει τόσα λεφτά θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο. Το συναισθηματικό σου κομμάτι και όχι η λογική σου Ναι εντάξει δηλαδή, Αλλά μιλάμε καν... για έναν άνθρωπο που είναι ε, Λογικός και τεχνοκράτης Ενώ τώρα Ναι αλλά δεν δεν είναι συγκρουσιακό. Είναι... Δηλαδή, δηλαδή, Αν μια... τον παρατηρήσεις και μέσα από το Sky Ναι ο κόσμος νομίζω με έχει πιάσει Το τι, τι, συγκρουσιακό τι, του τι το, έχει. Ναι. Το, το έχει Το αμοχλεύει Ναι ε, βέβαια το έχει το συγκρουσιακό Νομίζω το συγκρουσιακό του Χωρίς να είμαι ο ο, ο, ο, ο, ο, ο, χωρίς να μπορώ να μιλήσω εξ για το ονομα, εξ του εξ ονο, του <canvas> ε, <Weber> ε, έχει νομίζω την αίσθηση αυτή του λίγο του, Ρομπέν του, του, του, δηλαδή θα βγάλουμε το λάθος προς τα έξω για να το διορθώσουμε αυτό νομίζω. Και δεν νομίζω ότι κάνει κουμάντο στο sky ίδιος οι γραφικά τουλάχιστον ο ίδιο. Δεν πρέπει να είναι πολύ παρεμβατικός. Καλά είναι και ο αδελφός του. Αλλά... Όχι, ε... έχει στο sky ειδικά. Δεν είναι του έκανε ο αδελφός του. Έχει στο άλλο, σκάι... α... άλλη ομάδα. Έχει δηλαδή, τον τελευταίο λόγο ακόμα και για την αύξηση που θα πάρει ο Θυρορός Αυτό είναι οικειτικό κομμάτι, λέω στο ίδιο σογραφικού. Στο... Εξ το ειδησιογραφικό, εντάξει. <σταξι> δε, και εκεί πάντω έχει αλλάξει πολλά yeah. μοντέλα. Έτσι Δηλαδή, μια Το κοιμάνε λίγο Το ελληνικό είναι, BBC μετά έφερε <σταξι> τράγκα και. <σταξι> Γιώργο Αυτιά. Και... Έκανε <σταξι> ραδιόφωνο <σταξι> χωρί μουσική επειδή τα είχε πάρει με τα δικαιώματα. Και για μια περίοδο ο Σκάι δεν έπαιζε μουσική. Πολύ καλό παράδειγμα. Δεν έπαιζε τίποτα το οποίο είναι αδιανόητο για να ραδιόφωνο. Επειδή τα είχε πάρει με την ΑΕΠΗ τότε. Αυτό δεν το μου θυμίζει ρομπέντοτα σου. Δηλαδή, πάει. Σε κατεστημένα απέναντι και θέλει να τα αλλάξει. Αυτό έχει και μια λογική με αυτό που είπε εσύ, ότι τρέφεται από τη σύγκρουση. Μπορεί να τον τρέφει αυτό το οποίο. ότι θα αλλάξω τη συμπεριφορά. Το παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια ω παναφθαρικό, με την κρίνια μου και εγώ, ή με τα μπράβο μου κάποιε φορέ. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι ακατανόητα. Δηλαδή, η διάλυση και τη ομάδα Αναστασίου, μετά και τη ομάδα Δόνι. Ε, τώρα και τη ομάδα Γιοβάνοβιτ σε μεγάλο βαθμό. Yeah. Ε, ε, ήταν, εντάξει, για μένα ή, δεν ήταν... είναι ακατανόητο. Τη ομάδα Γιοβάνοβιτ, δεν... ανεξάρτητα με το αν δεν του βγήκε, ακατανόητο για μένα δεν είναι. Τράβηξε, ε, ε, έβλεπε ότι με το ήπιο κομμάτι του Γιοβάνοβιτ μπορεί να έχει εισπερώσει, να σε κάνει να φτιάξει. Και πήγαινε μάλλον, μάλλον δεν πήγαινε στα Ντέρμπι, Αλλά δεν πήγαινε στα Ντέρμπι. Άρα, όπω Είχε βγει νομίζω ο πρώτο γύρο. Ήταν... Πιο μετά τον πρώτο γύρο το έφυγε. Γιατί έφυγε, το... έφυγε, έφυγε αμέσω μετά το Δεκέμβριο, Ιανουάριο ε, ναι, ήταν. Στο ε, τέλο ε, του πρώτου ναι, γύρου. σου λέτε, δεν ανταποκρίθηκε πάλι. Πάλι η Κερκίδα τον πιστεύει. Πάλι επενδύσαμε. Πάλι δεν θα μας βγει ο ήπιο Γιωβάνοβιτ ή το σύστημα του ανθρώπου αυτού. Οπότε ω επιχειρηματίας τραβήκαμε. Ναι, παίρνω το ρίσκο, ναι. Ε, ε, α... Εγώ αυτό το, το, το ρίσκο το <laughs> αναγνωρίζω να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για τους πρωταθλήτες τελευταία... λίγο. Ε, εσείς πήρατε δύο πρωταθλήματα, τα τελευταία... Τρία, τρία, πολύ Τρία, το ένα 3, το 3, 3, σωστά, 3, το 1 3, που λέει 3, ο πέρα, ναι. σωστά, Αυτό, ναι. αυτό ο ο λίγο ο πριν, ο πριν, ο πριν, το τρία, επειδή το είπαμε. Το αποδέχεστε εσείς. Εγώ δηλαδή, το αποδέχομαι. Ναι. Ναι. Ευχαριστούμε. Εσύ το αποδέχεσαι. Όχι, εγώ ούτε για τα πρωταθλήματα που έχασε ο όχι δεν είναι θεριστεγημένα Μπορεί να είναι θεμένα Αλλά αυτό έγραψε ιστορία Καλά προφανώς Στο γήπεδο πήραμε τρία Αν υπήρχε το βάρο Αν υπήρχε το βάρο τον Απ' τα τον. για το βάρο Ο Διέγκο θα είχε Απ' τα δύο Ποιο χαρήκατε περισσότερο Ποιο αξίζατε περισσότερο Και πιο χαρήκατε περισσότερο Τη που το πρωτάθλημα και όλας που ήρθε... Αυτό ήταν φανταστικό. Που νομίζω ναι. ότι πάρα πολύ δεν έχουμε δει τα τελευταία λεπτά. εγώ Δεν τα έχω δει. Ήμουν πω... με μια σαμπάνια σε ένα μπαλκόνι ανοιχμένη, έτοιμος να την ανοίξω. Είχαμε και... μιλήσει πριν θυμάται. <χει> ναι, Υίτυξε. και ακούω ένα <χει> «Ο» για την κεφαλιά του Ανσαρεφά. Το λοιπόν, ή... Αυτό το πρωτάθλημα για μένα ήταν το... Αυτό το, το, το χαρήκατε και έτσι το... Έτσι το, έτσι το, με το α, α, καμία σχέση με το ΑΐΤΟ. Αν και το προηγούμενο, όντω ο Πάουκ ήταν σαρωτικό. Εγώ έχω λίγο κόντρα. Γιατί το προηγούμενο πρωτάθλημα ήταν μετά από <αίτη>, 35 χρόνια. Εκεί νομίζω ότι έσπασε ένα απόστημα. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπει... Τον κόσμο να σειράσει τον Γήπεδο και να ξεκινάει τελετή. Ήταν πολύ συγκέντρε στιγμέ. Στο μάτσο με το λεωφανδιακό. Στο μάτσο με το, το λεωφανδιακό. Ναι, εντάξει. Που έβαλε δεν... το Βιερίνιακο. Που έβαλε Δεν ήταν το ίδιο. Α, α, α, α, νομίζω ότι αυτό που πήρε ήταν θέμα ναι, μαγιά απέναντι στου. Στους... Ναι, ναι, ναι. Απέδειξε ότι είμαι ένα από του μεγάλου. Δεν, δεν υπάρχει δεύτερη συζήτηση σε αυτό. Όποιον μπορώ εσωτερικά τον κερδίζω αγωνιστικά γιατί έχω τον Δράκουλα. Στον πάγκο και κερδίζω και τον Εόνιο Και κερδίζω και χωρί ναι, αν χρειαστεί. Και με δέκα πέκτες παίρνω το μάτς μέσα στο Χαριλάου. <laughs> στο χαριλάο με τον ανεκδίγητο διαιτητή που Έτσι, ήταν. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Με, με έχει σοφαρίσει ο Άρης, δηλαδή, Ο, ο Άρης έχει σοφαρίσει. Έχει με γολάρα. Με γολάρα. δεύτερο μέρο. Και με γολάρα, εμεί ξανακάνουμε το δύο-ένα γιατί και το ένα δεν με γολάρα ήταν. το Και ο παιδιά, εγώ βλέπω, δεν ξέρω, νομίζω το όταν βλέπω κάποια εμφιάλτη στον ύπνο τον έβλεπα για αρκετές μέρες μετά τον Σαριφάντ τον τον σαριφάν, και ήταν το ελάχιστο ήταν οι 30-20-30 πόντε που πέρασε δίπλα από το Δοκάρι Μπάλα και λέω τι μπορεί να καθορίσει η, η ζωή η ζωή ναι. γενικά ναι. από τα 20-30 από μια ναι, τυχαιότητα ρε. η καταστροφή από το θρίαμβο όπως εμείς λέμε για το Βλάουβιτς το, το κάποιο αυτά ναι. τα λίγα για έχει, Έτσι. Λοιπόν, να πούμε για το Μάτι τη Κυριακή. Για μεταγραφέ, παιδιά. Εγώ, εγώ, έχουμε, εγώ, γιατί, εγώ, έχουμε, εγώ, γιατί έχουμε εγώ, κάνει. Θα, θα έλεγα μετά. Μεταγραφέ τελείωσε. Πριν, πριν, πριν από το μάτς, ε, μια Μάτι. Να, να κάνουμε και μια πρόβλεψη για το πώ. Δηλαδή, αυτέ οι μεταγραφέ πώ τι βλέπουμε να εξελίσσονται. Δηλαδή, πώ βλέπετε να πάει, α πούμε, α ξεκινήσουμε από τον Πάουκ. Πώ βλέπετε εσεί να πάει ο Πάουκ φέτο. Θα κάνει back to back, α πούμε, που. Ε, δεν το έχει κάνει ποτέ να ε, ή Όχι, θα είναι η πρώτη χρόνια πράγμα. μετά από πέντε χρόνια που θα μείνει εκτός διάδας ας πούμε Κοίταξε. γιατί είναι η σειρά και τον Κοίταξε, άλλο δημήτρη, να, να για πέξε. μένα είναι τεράστια πολλοί ο ΜΕΙΤΕ τεράστια, τεράστια πολλοί mm. που δεν το καταλαβαίνουν δηλαδή νομίζω ότι πέρυσι ήταν η μισή ομάδα σε κάποια φάση ο ΜΕΙΤΕ οπότε λοιπόν τώρα θα εξαρτηθεί από τον Μπακαγιώκο που, κατά τη γνώμη μου και τον Καμαρά πως θα πάνε ε, στο Τζάλοφ πιστεύω πιστεύω ότι είναι καλές οι μεταγραφές και ο Σωρετήρε νομίζω από αυτά που έχουμε δει στο Τυράκη ναι. αυτό έχει και, κάνει... και που πρέπει να είναι Σωρετάερ κανονικά αλλά ναι, είναι αλλά το, λέει σωρετήρι, ναι, ναι. Ναι, το έξω το το ναι. μάθαμε ναι. του λένε θα από τους κάνει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ταιριάζει ναι. και ναι. με το Σωρετήρη πολύ αυανταδορικό όνομα γενικό σε μένα μου αρέσουν οι μεταγραφές που έχουν γίνει από αυτούς που πήρε εντάξει τώρα το τι θέλαμε να γίνει στα Στόπερ και όλα ναι. αυτά ναι. Ωραία. Εγώ θα, η γενική θέση είναι πολύ κοντά στον Κώστα. Παρ' όλα αυτά δεν συγχωρώ. Τα αντανακλαστικά. Δηλαδή αυτά στιγμίο, τα Μέχρι κάποιο σημείο ο μεταγραφικό σχεδιασμό ήταν αψεγάδιαστο. Αψεγάδιαστο. Βίαιο Σεντερφούρ. Όλα. όλα, όλα. Yeah. Με, φυσικά για μένα μέχρι εκείνη τη στιγμή όμω δύο μεγάλα ερωτηματικά. Και ίσω είμαι αρνητικό. Θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Ο ΜΕΙΤΕ δεν έπρεπε να χαθεί ακόμα και ήταν ο ακριβότερος παίκτη, γιατί σου έδινε άλλη δυνατότητα, άλλη δυναμική αλλά χάθηκε για οικονομικούς λόγους έτσι yeah. ε, που νομίζω ότι χάσαμε και το χαρτί του Champions League και εκεί ήταν και ο Λουτζέσκου που είπε δεν ήμασταν έτοιμοι, εκεί δεν yeah. ήμασταν έτοιμοι, δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν ήταν έτοιμο ομάδα, για μια ακόμη φορά έτσι. να επενδύσει, να βάλει στο τραπέζι να πάρει ένα ρίσκο για να Τάξη, αυτή... Το έκανε κρατώντα τον τέλεια έτσι, Δηλαδή, ο Τέλια πρέπει να μετρέψει μια δίκιο. μεταγραφή 17 εκατομμύρια. Έχει δίκιο. Αλλά όταν το κάνει για 17 εκατομμύρια, το κάνει και για 18. Ναι. Θέλω να σου πω. Δεν χρειαζόντουσαν άλλα 17. Πάντως αυτό Ένα παραπάνω Όχι, σου λέω στην που ήταν. Ένα podcast σήμερα που όντω νομίζω τον Μπάκ αυτό έλειπε. Το να κουνήσει και σε Ντόνι, α πούμε. Με αυτή, μ αυτή ναι, την ομάδα δηλαδή... που έχει πάρει δύο πρωταθλήματα ω ως ε, κτλ. και τα λοιπά. Λουτσέσκου ναι, ναι, Κοιμόμασταν ναι, ναι. με αυτό Απίστευτο και το πώς ήλθα Αυτό, πάντω, αυτό είναι το ένα Το δεύτερο που είμαι αρνητικός είναι αρνητικός ε, ή μάλλον σκεπτικός είναι ο Σαμάτα Ο Σαμάτα ειδικά στα playoffs μπορεί να μην ήταν ο Γκολτζής που ονειρευόμασταν μπορεί να πι... έκανε λάθη το τελευταίο πέναλι του Λεωφόρου που το στιγμάτισε Τρει άλλοι έχουν χάσει την ευκαιρία α... να γίνει. Αυτό με το παίρνει. Είναι, το είναι το άδικο. Σαμάτα, είναι το, το άδικο. έχει πάει ο Κώστας Καραμπάχη. Ναι, πα πα πα το πρώτο, το είχε πάθει. Αλλά είναι άδικο. Ο Σαμάτα στα play-offs παίρνει κέρυε μπάλε για να μπορέσουμε να βγούμε πρωταθλητέ. Παίζει το σύστημα. Εγώ δεν θα τον έβγαζα Εκτός τριάδα επιθετικών. Θα τον κρατούσα μέσα στην Τριάδα. Θα έπαιρνα ή τον Τζάλοφ που δεν με έχει πει καθόλου. Καθόλου. Εμένα μου δείχνει ε, πολύ καλά. Στη. Ε, μακάρι, μαζί σου είμαι, προφανώς. Ε, ή τον Τζάλοφ ή τον ε, Μαροκάνο που και Το αυτός δεν έχει πείτε. Yeah. Και ήταν μια χαρά. Ε, και Λόγω της ανεπάρκειας του σχεδιασμού φτάσαμε στα Σέντερμπακ που εκεί... Πήγε στη Χαλκιδική τρει ώρε ναι. πριν λήξει ο για να πει: Πε του κάτι πρόεδρο, πες τη Μαρία, πάρτε ένα τηλέφωνο να δώσει να πάρουν ένα παίκτη. Μίσαμε με τρία συντερμπάκ. Παιδιά, ομάδα που πάει με υποχρεώσει Europa ναι. και υποτίθεται ότι θα κάνει προαθλητισμό και πα με τρία Και η επιλογή είναι νομίζω και χειρότερ η χειρότερη δυνατή. Η Ευρώπη θα πει: Ναι, είναι η δυνατή. Έπαιξε 11 παιχνίδια πέρσι, έχει τραυματισμού. Δεν ξέρω να έχει κίνητον αυτός ο άνθρωπος. Προφανώς και έχει μια φοβερή πορεία. Αλλά πέρα από το branding που σου, δώ, που σου δίνει σαν ομάδα ακούστηκε σε όλο τον κόσμο τα αποδητήρια την μπορεί να σου προσφέρει δεν νομίζω ότι θα βγει αγωνιστικά. Mm. Μόνο mm. βέβαια αυτό, αν ήταν οποιοςδήποτε άλλος προπονητής Αυτό μας... ακριβώς το και ε, ε, ε, Έχουμε τώρα τον Δράκουλα. Ο Δράκουλας... Ευρώπη mm. θα, θα περάσετε. Ευρώπη. Europa... Αν δεν έχουμε καμιά ατυχία που δεν, εκπληρω... που δεν μπορεί να... να αναπληρωθεί δηλαδή τύπου χτυπάει ο μπάμπα δεν έχουμε αριστερό μπάκαλο για να παίξει δηλαδή κυρίως αμυντικά είναι το πρόβλημα no. ε, έχει πρόβλημα ο κοτάρσκι <laughs> δεν έχουμε ο, προ... ο τσιφτής καλός είναι αλλά δεν είναι το ίδιο ψημένος αν δεν έχουμε καμιά ατυχία νομίζω ότι αν μη τι άλλο σε προκριματικά θα παίξουμε 20... ενώ στο 8-16 στο 8-16 θα είναι μέσα είναι ναι και το σύστημα νομίζω ένα πενταδόρικο Γιάννη εσύ πώς το πώς Εγώ το, το, το ΠΑΟΚ πάντως το βλέπω να <στα> έχει yeah. μεταλλό άσχετα δηλαδή το πώ πήγε η μεταγραφική περίοδος δηλαδή θεωρώ ότι έχει κατακτήσει έτσι ένα επίπεδο και μια σιγουριά και μια αυτοπεποίθηση ως ομάδα άρα αν μου ζητάς να κάνω προβλέψη ε, φέτος ε, αν δεν είναι ο Ολυμπιακός θα είναι ο ΠΑΟΚ αυτή είναι η πρώτη Αν δεν είναι ο Ολυμπιακός γιατί ο Ολυμπιακός κλείνει 100 χρόνια, φέτος, 100 χρόνια Έχει κάνει να... Να μεταγραφές Έχει κρατήσει προπονητή Εμά δεν μα βλέπω ειτε. Εγώ θεωρώ μην... ότι η μία πρόβληψη που κάνω είναι Ή ότι θα φύγει ο Ολυμπιακός Θα ξεφύγει, θα τον κυνηγάνε όλοι Αλλά θα είναι πολύ μακριά και θα το πάρει Αν πάει κοντά Και εγώ πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου έχει τον τρόπο Ναι μπορεί να το κάνει Δηλαδή αν είναι εντός βολή. Έχει τον τρόπο να δηλαδή, δηλαδή. Μου δίνει, παραδείγμα, πάω από την αίσθηση ότι ο, ο, και τώρα μου το βλέπω ότι μπορεί να κάνει και νίκε χωρί να, mm. να παίξει. Αυτό είναι, αυτό είναι σημαντικό, σπουδαίο. Είναι ομάδα... ε, ναι, όταν είναι, είναι κόντρα οι συνθήκε ενό παιχνιδιού, μετά, μετά, ήταν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Να κάνω και, και κάτι. Έχω πάρει πρόβλεψη για την Τούμπα. Δηλαδή ναι. Ένα κρίσιμο είναι με, το, με του επιθετικού. Ένα, ένα, ένα καλό παραλληλισμό ε, ε, είναι με τη Μάτια Σεσίτη. Πήρε το. Ήταν πάρα πολύ καλή επιθετικά. Πήρε το Χάλαντ. Βάζει πολλά γκολ ο Χάλαντ. Ελλήνε βάζει λιγότερα. <συντήρι> <συντήρι> Τώρα και ο Πάουκ λοιπόν που είχε έχει... μάθει μια χρονιά πέρυσι να παίζει χωρί έντερφο. Έχει κάνει ρεκόρ στην ιστορία και του. Την είχε κάνει πολύ μεγάλη διδασκά στου παίχτε. Νομίζω, <συντήριο> πέκτες, <συντήριο> νομίζω <συντήριο> ότι στο ποδόσφαιρο του Λουτσέσκου του πήγαινε αυτό. Mm. Τώρα δεν ξέρω αν θα το βρει. Βεβαίω του αφήνει τον μπάγκο α πούμε. Ξαναπαίζει με το παρσινό σύστημα. Παίχτε έχει πολλού α πούμε. Ότι αν τα πράγματα δεν του βγαίνουν ή θα συνεχίζει να επιμένει εκεί. Α, αλλά αν δεν φύγει ο Σαμάτα, δεν το θεωρώ εξεκραμένο. Είναι, είναι, είναι ένα πολύ αθλητικό παίκτη, είναι ένα πολύ ήπιο πεδί Και ο Λουτσέσκο φαίνεται να του έχει δώσει, ο ίδιο το έχει δηλώσει, okay. ότι λυπάμαι πολύ για αυτήν την εξέλιξη. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό στα γρήγορα και μετά πάμε στην Κυριακή. Δεν ξέρω, στα γρήγορα. Στα, στα γρήγορα, όχι, όχι. Ο Παναθηναϊκό είναι πολύ ζουμί έχει ρευτεί γρήγορα. Δεν εξαρλείται. Πρώτα Γιάννη. Τετέ. Νομίζω όλα τα λεφτά. Καταρχήν, συμφωνώ. Πριν πα παίκτη, η γενική εικόνα. Πολλέ μεταγραφέ. Καλέ μεταγραφέ. Καλέ μεταγραφέ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε σχέδιο. Δηλαδή είναι λίγο, είναι λίγο στα κουτουρού αυτέ οι μεταγραφέ. Ο απομονητή δηλαδή... τι είναι αυτό τώρα αυτό. Ε? Ε, ε, δεν ξέρω. Εμένα τώρα, δεν με έχει πείσει. Δηλαδή όταν, όταν η ομάδα αυτή τρώει τόσο εύκολα Μα στην δηλαδή. Ελλάδα το πιο σουδίνο που παθαίνει. Ο Παναστρανικό μπορεί να φάει πολύ καλή ομάδα. Στον Ολυμπιακό έκανε επίση 26 ευθέσει. Αν θυμάμαι καλά, έκανε στον Παναϊκό 24 έκανε στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω. Είδαμε και ένα πολύ καλό παιχνίδι βέβαια με τη Λαντ. Αλλά τι καλό παιχνίδι από 60 και μετά. Να 60% και, και, το το και το δεύτερο. και το, ο το, πρώτο, το, γήμερο, το <σχελί> Και στο δεύτερο. Μα και στο δεύτερο, ένα μήχρονο ήταν απόλυτη κυριαρχία τη ΝΑΣ. Και στο δεύτερο μήχρονο απλά ο Παπαδενεκό Σε αυτό βοήθησαν, και του όμως, οι Του και οι αλλα... αλλαγέ. Δηλαδή, ειδικά στον πρώτο αγώνα, οι αλλαγέ ήταν. Εγώ σκέφτομαι ότι είναι κάπω ανορθολογικέ αυτέ οι πολλέ τόσο καλές μεταφράσει. Και το ότι έμεινε ο Ιωαννίδη πρέπει να το μετράσει όσο μεταφράσει προφανώ. Γιατί πολλά τα λεφτά είναι πάλι. Εγώ έχοντα το αποθυμένο και συγγνώμη που επεμβαίνω στο δικό σα, του Κλάου που κατέστρεψε την καριέρα του και ήταν και βαρύδινο για τον Μπάουκ ότι έμεινε πάνω στο. Στην καλύτερη στιγμή τη καριέρα του, με τη λογική ότι θα είσαι μα, θεωρώ ότι ήταν λάθο που δεν έφυγε ο Ιωαννίδη. Θα το δείξει τώρα. Όχι λε, γιατί ήταν λάθο. Γιατί. Όχι, Όχι λε. Ε, σου σου λέει ότι Άλλ, είναι άλλο. Άλλο ως... εκείνο ο Πάουκ και άλλο αυτό ο δεν είχε... Οι συμπαίκτε που έχει και όλα αυτά. Ε, εγώ ο δηλαδή, περιμένω μια κλέση για τον Ιωαννίδη στην Τούμπα να είναι αυτό το παιδί. Δηλαδή έχει παίξει τόσα μάτσε σε ρίχνε χωρίς ρί, χωρίς και, και, και, και δεν και έχει χωρίς προετοιμασία ναι. κανονική προετοιμασία. Ναι. Λοιπόν, και χωρί κανονική προετοιμασία. Και έχει παίξει σε ρίχνε, τα έχει δώσει όλα. Σε <σκυρ> όλα τα μάτσε. Και με την εθνική. <σκυρ> αυτό, ε... αυτό που λε έχει ενδιαφέρον. Γιατί ο καλύτερο αντικειμενικά Έλληνα επιθετικό ή τουλάχιστον στην καλύτερη του στιγμή, σε φόρμα είναι ο καλύτερο. Ναι, μου. Με ναι. την πολύ μέτρη άμυνά μας, με τα τρία σεντερμπάκ. Ναι. Που ο ένα από του τρει είναι και. Νεοφερμένο. Πριν πάμε στο παιχνίδι του Μπα, να πω λίγο ότι εμένα αυτό που με προβληματίζει περισσότερο στο Παναθηναϊκό Είναι... και αυτό που είπε ο Γιάννη, δηλαδή ε, είχαν αποκτηθεί δύο παίκτε ε, βασικοί, ξέρω, στι εθνικέ του πριν έρθει ο Άλενο. Ο ε, Μαξίμοβιτ και ο Μπάλντοκ. Που τον Μπάλντοκ δεν τον έχουμε δει και δεν ξέρω και πότε θα τον δούμε. Mm. Ε, έχουνε, έχουμε πάρει τώρα τον το, Ντέ και τον Μπελίστρι και δύο. Έχουν παίξει κυρίω ω δεξιά εξτρεμ. Yeah, ε, που είναι οι ακριβέ μεταγραφέ που ουσιαστικά παίζουν στην διαθέση Να το δούμε, που, που, που αν μπορεί να παίξει και αλλητά, Σε εμά είχε συμβεί αυτό πέρσι. Ναι, ναι, ισχύει. Οι δύο κορυφαίοι παίκτε και πιο ακριβεί παίκτε, ο Ζήφκοβιτ και ο, ο, ο, ο, ο Βούλγαρο. Ναι, Ο Δεσπότοφ, δεσπό, ε, δεξιά. Ε, η διαθέση. Και ένα πράγμα που με προβληματίζει είναι ότι γενικώ η ομάδα δεν έχει εύκολο γκολ. Δηλαδή, ο Ιωαννίδη είναι πεφθαρά. Αλλά δεν είναι ο κλασικός σκόρερ των 20 εγκόλας. Δεν είναι λογικό ναι. ρε παιδιά. Για να ρολάρει μια ομάδα. Βέβαια εμείς είμαστε και της σχολής Λουτσέσκοπο. Ο Λουτσέσκο λέει θέλει χρόνο. Αν δεν δουλέψουμε ναι. μια εβδομάδα, έξι μήνες ναι. κοντά στα Χριστούγεννα δε, θα δείξει δε, δε ομάδα. Ναι. Αλλά είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε ναι. αν είναι κακός ή καλός. Εγώ πάντως, ο, πάντως, ο πάντως λέω για τα Λέω για το... Ε, Γιατί τη, για μέχρι τώρα ιστορία του. <συγνώ> Ούτε ο Τετέδιο γκούλεβαλλόν την χρονιά πέρσι, που ήταν γεμάτη συμμετοχή. Έχει βάλει τώρα. Ήρθε ο Παναθάνικο και έχει βάλει. Προφανώ μπορεί να ήταν διαφορετικό παίκτη αυτό. Είναι τρομερή ποιότητα παίκτη. Και ο Λεβίστρη είναι τρομερή ποιότητα. Εκεί που θέλω να καταλήξω, όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα έχει τι περισσότερε ομάδε να παίζουν απέναντί σου ταμπούροι. Σωστά. Ε, και το όταν δεν σκοράρει η ομάδα, αυτό δημιουργεί, ειδικά στα εντό έδρα, δημιουργεί απίστευτο εκνευρισμό. Ε, ο πανεγκό Εκεί... όμω δυσκολεύτηκε και σε μη ταμπούρη. Καλύτερα δεν έπαιζε ταμπούρι Όχι, η καλύτερη έπαιζε. έπαιζε μια χαρά μα. Στην παλιά έπαιζε ταμπούρι Στην έπαιζε, έπαιζε, έπαιζε ταμπούρη και όταν είχε προηγηθεί. Δηλαδή, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. απίστευτο. Άρα για μένα τα μεγάλα ερωτηματικά είναι με το πώ αυτοί οι παίκτες μπορούν να δέσουν και να αποδέσουν ένα συνολικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ στο τώρα βλέπω. Που να βρίζουν κάποιον τον μπακασέτα. Ο μπακασέτας είναι ένα από του πιο χρήσιμου παίκτε. Δηλαδή, ναι, ναι, με τη ΛΑΜ στο ποιο έξω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. αυτό κέρδισε την αποβολή. Αυτός σούταρε δύο, τρεις, αυτό σούταρε δύο-τρει. Δύο, δύο, δύο, δύο, είναι καταρχά ένα μοναδικό που και είναι ο μοναδικό που έχει. Σε... Μάλιστα, δεν είναι από μακριά, δηλαδή. Έχει στη μένα. Το είδαμε και στα δημοκρατία τη Είναι. Κομβικού ναι. και στα δημοκρατία. Είναι κομβικού. Και ακριβώ επειδή και ο Πάουκ δεν παίζει ταμπούρι, νομίζω ότι στην Λούπα μπορούμε να κάνουμε το καλό. Αλλά θα τα πούμε αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη ζωή. Όχι, οι μεταγραφέ. Εκτό από αυτό, Άρα μετέ. Άρεσε ευχαριστημένο. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανορθολογικέ. Δηλαδή αυτό που είπε και ο Δημήτρη. Καταρχήν έχουμε πάρει στα δεξιά από του παίχτε. Και επίση πήραμε έχουμε τρεις δεξιού back και βάζουμε τον πιο απίθανο προς Είναι πιο αντίμος εδώ και πολλά χρόνια ναι, γιατί αλλά, δεν τον συμβαθεί, δεν είναι περίεργο αυτό. Εμένα δεν μου κάνει ο Κότσιρας Παιδιά μπροστας. ο είναι, αξιόπιστες. Πολύ, αξιόπιστες, είναι, αξιόπιστες, αξιόπιστες. είναι Έχει μια τον προτιμούν και νομίζω τον προτιμούν γιατί ο έχει ένα ζήτημα με την άμυνα Δεν είναι ένα ζήτημα Παιδί μου, τι σου αρέσει να, να, να, να, να πάρει την μπάλα, ναι, να φύγει μπροστά. Για κάποιο λόγο έγινε μπακ. Γι' αυτό είναι. ο Γιωβάννη το βάζει δεξιχάφιν. Και στο λόγο δεν ναι. ναι. ε, πάντως Πάντω, ε, αυτό είναι η εμβληματική φράση που πάντα μου αρέσει, αυτή που έλεγε ο Μπρέα Κλέφ, ότι σχεδιάσαμε πολύ ωραία το παιχνίδι στο, yes. στο χαρτί, αλλά δυστυχώ <laughs> το παιχνίδι παίζεται στο γρασίδι. στο γρασίδι. Οπότε στο γρασίδι μπορούμε να δούμε και πράγματα τα οποία δεν φανταζόνται. Δηλαδή, εγώ έχω ένα καλό σενάριο που λέει ότι αν. Μα πάει καλά αυτό το παιχνίδι για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι επειδή ακριβώ η ποιότητα των παιχνών μπροστά είναι πολύ δυνατή, να καλύψει αυτό και, και κάποιε αδυναμίε που έχουμε. Γιατί αυτό το, το ζήτημα στο ελληνικό προτάσμα είναι το εύκολο γκολ. Yeah. Δηλαδή και ο Παναθυναϊκό, το μεγάλο σερί που έκανε με τον Γιωβάνοβιτ τη χρονιά που παλέψαμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλου, το έκανε επειδή έχει εύκολο Βρήκε και κατάφερε εύκολο γκολ. Με τον Ναήτορ, με τον Παλάσιο, με με τον Ιανίδη να κάνει κάποια κάποια δείγματα του... <στονίκη> το πέρσι το, το, το, το, το, το, το, <στονίκη> είναι πολύ επιθετικό πατούσε πάρα πολύ περιοχή γι' αυτό και είπε τόσο απέναντι. γιατί τα απέναντι που ήρθαν ήταν <στονίκη> όλα πέναντι <στονίκη> Ενώ, ενώ πέρσι <στονίκη> <στονίκη> με το Ντερίμ ένα από τα ε, ζητήματα που στήχισαν ήταν ότι, ότι κολλούσε η ομάδα ε, και δεν μπορούσε να βρει το... <στονίκη> το, <στονίκη> το <στονίκη> η ζαρκιά δεν βγήκε Οπότε θεωρώ ότι αν ε, θα βοηθήσει και το θέμα Ευρώπη γιατί το θέμα Ευρώπη πραγματικά ε, εγώ θα πω μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το conference αλλά μόλις okay. είδα όλο το ταμπλό θυμήθηκα αυτό το σύνθεμα μας λέγανε οι Ολυμπιακοί okay. ρε λε ορέντζο τι λες τώρα που θα, θα παίζεται στο ΕΦΑ τρεις η ώρα, θα ανεμένα ναι. μεσημέρι και τον αντίπαλο κανεί, δεν θα τον ξέρει. Αυτό, <laughs> αυτό, αυτό <laughs> μου θύμισε το, το ε... Θα βοηθήσει όμως το... η ψηφολογική της βοηθήσει... ναι. με... με σχετικά μεγάλα ρόστερ, γιατί είναι mm. ρόστερ σχεδόν 30 παίκτες, οπότε mm -hmm. δεν θα έχεις θα τις κόσμο και θα δοκιμάσεις θα προχωράς, άρα θα αποκτάς και αυτοπεποίθηση αυτό νομίζω για τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός στο Conference έχει μια μεγάλη ευκαιρία τον για να πάει ε, για να πάει αν φαβολή, όχι ναι, ε, ναι. Ε, τελικό ή μη τελικά Είναι, και τελικό μπορεί okay. να πάει με το, με το roster που έχει αρκεί να χτίσει ομάδα ε, τώρα και εκείνη το μεγάλο ερωτηματικό. Βέβαια εντάξει, η το... είναι και η νομίζω. Ναι, είναι. Ε, αυτό λέω τετράδα. Α πούμε, η Τσέλση όταν παίζει, όταν είναι να παίξουμε μαζί, έχει, έχει να παίξει καιρό την, πρώτη, την προηγούμενη Mannister United και την επόμενη ξέρω εγώ. Καλά, θα κάνει τρελό. αλλάξει η Chelsea είναι προ το τέλο πότε την έχει. Γιατί όταν την έχει προ το τέλο που θα είναι αδιάφορη. Δηλαδή εμεί United την έχουμε αυτό είναι το πρόβλημα. Ε... Την έχουμε νωρί και θα πάμε εκεί δεν... με αυτά τα στόφα. Και θα πέσει κατα ντέρτι, όχι. E, όχι, δεν θα πάμε. Και εγώ είμαι πολύ απαισιόδοξη. Ναι, όχι μόνο αυτά τα. Διόμα στο... διόμα Γιατί πάμε διόμα. και με ένα αέρα το εξοχικό για Αγγλία. Του έχουμε πάρει όλου σειράκι μάτια. Και αυτά συνήθω είναι. Η ζωή του τα φαίνεται ανάποδο. Πάμε τούμπα για να κλείσουμε. Πάμε τούμπα για να κλείσουμε. Εσύ στο τέλο τη ημέρα συνυπλιμβάζει μεταγραφικό σχεδιασμό. Κοίταξε να δεις, αυτό ε, θεωρώ ότι πέσαν τα Πέσαν 30 εκατομμύρια, είστε πρωταθλητές Ποτέ δεν μου λένε πολλά τα, τα, τα πολλά λεφτά Με παιχταράδες σου... πούμε. Ναι, ε, ε, ε. ναι. Τα λεφτά δεν μου λένε πολλά Γιατί ε, έφερα το παράδειγμα πριν Ο Ρόκα πούμε, πάρα πολύ μικρό budget Έφερε πέντε χρήσιμους παίκτες Τώρα το μεγάλο μου ερωτηματικό είναι όντω, αν ένα από τον δύο Τετέ και είναι για τα δεδομένα θα... του ελληνικού πρωταχλήματος ε, ε, τεράστια. Όσο τους έχω δει θα βγουν ενώ όσο φαίνονται απ' έξω. Όσο τους έχω δει φαίνεται ότι τα παιδιά είναι, είναι, είναι ήδη. Είναι ήδη. Εκεί. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες ερωτηματικό στις μεταγραφές του. Εκτό των Baldug, δεν τον είδαμε ακόμη. <ΚΟΚΟ> δηλαδή, είναι όλοι. Όχι, θα σου πω. Πάντα υπάρχει ερωτηματικό. Ο Μαξίμοβιτ. Πάντα υπάρχει ερωτηματικό. Ακόμα και εκεί. Παιδιά, γιατί είναι ο ε... Μαξίμοβιτ. Με τη Λιόν, ειδικά στον πρώτο αγώνα, ήταν game changer. Και στο δεύτερο απέξυψε. Ωραία, θα σου πω ότι και εκεί. Μάλλον αυτό που είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό για μένα, και μπορεί να είναι και ο πιο καθοριστικό παίχτη, είναι ο UNAI. Ah. Α, δεν τον είδαμε, αλλά με μεγάλε περκαμάνιε. Αυτό μα έλειπε, δηλαδή ο Τσέρι πότε πει να φτάνει. Δεν το ξέρω. Δεν ο ο Νάι νά ουσιαστικά έχετε backup του μπακασέτα. και του μπακασέτα πιθανόν και του Τσέρι είναι ανάλογα με το σύστημα. Έχει και αμυντικό χάρτη. Είναι ανάλογα αν θα παίξουμε 4-3-3, αν θα παίξουμε 4-2-1-2. Είναι αυτό. Γιατί τώρα ακριβώ και με τα extreme, που είναι και δύο από τα δεξιά, κάπω πρέπει να του χωρέσει. Οπότε κάπω πρέπει να χωρίσει yeah. και τον Ιωάννη, δεν χωράνε όλοι. Επειδή ο Είναι... όποιο μα ακούει έχει κουραστεί. Mm -hmm. Το έχουμε τραβήξει πολύ, έχουμε μπει και ιστορίε από το παρελθόν. Πάμε την Κυριακή, τι θα γίνει και να το κλείσουμε, Ναι. Πάμε, ναι. Λοιπόν, ποιο ξεκινάει, Γιάννη Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι. Ο, ο πρεσβύτερο πρέπει να ξεκινήσει, Δεν yeah. ε, Εσύ να είμαι ο πρεσβύτερο. Hey. Hey. Λοιπόν, εγώ είμαι ο πρεσβύτερο. Εγώ <laughs> είμαι του 68. Εγώ είμαι ο πρεσβύτερο. Με διδόσ ε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος ε, τον είδα με την Καλυθέα και με προβλημάτισε ε, υπάρχει και ο καινούριο προπονητής που έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η ίδια με πέρσι έχει πάρα πολύ μεγάλη ομοιογένεια η ίδια μπορεί σε μεγάλο βαθμό σε μεγάλο... δηλαδή αν πάρεις την ομάδα και θα έχει μέσα ας πούμε θα το γκαμαρά, ε... θα το βάλει βασικό τον Καμαρά Ναι, τον Τσάλοφ. να τον βάλει. Ο Τσάλοφ σίγουρα από μεγάλο, αλλά. Ναι, μεγάλη ναι. παίρνει. Πολύ... είναι. 80%, με... 80, με... 80 ε, είναι η ίδια ομάδα έτσι... η περσινή. Σωστά. Οπότε, δηλαδή, παίζει μια καινούργια ομάδα που τώρα φτιάχνεται στο γήπεδο μια ομάδα που είναι πιο δεμένη ε, εκ των πραγμάτων και παίζει με τον ίδιο κορμό με πέρσι. Οπότε, η λογική δείχνει ότι ο Πάοκ είναι το Η ε. λογική. Αυτό έχω να πω. δεν κερδίζει λογική πάντα. Ναι, αλλά. Ε, ναι. Σωστό, τι, σωστή, τι είναι, σωστή. Να πω, ναι. Ε, κατά μένα, δεν ξέρω. Ναι. <laughs> Όχι, εγώ, εγώ πιστεύω ότι στην τούμπα ο Παναθενικό ε, παθαίνει κάτι. Δηλαδή παίρνει, είναι σαν να παίρνει σούπερ μαντολίνη. Παίζει καλά στην τούμπα ο Τον φτιάχνει η Και πίσω πάω κάτι παθαίνει με τον στην τούμπα, το τονίζω. Ε, τι πιστεύω. Πιστεύω ότι αν ε, παίξει ο Δετέ αυτό που μπορεί, αυτό που παίζει. Ασχέτως αν ο ΠΑΟΚ είναι πληρέστερη ομάδα και είναι. Και είναι ομάδα με μέτρα, και όλα αυτά. Πιο μιογενής ομάδα. Αν ο Παναθηναϊκός τρυπήσει να που μπορεί να το κάνει του ΠΑΟΚ νομίζω ότι μπορεί να το πάρει το μάτς. Δηλαδή είναι ένα μάτς από αυτά που ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα πάρει. Τέτοια μάτσα μπορεί να τα πάρει. Άλλα ναι. μάτσα δεν μπορεί να τα πάρει. Αυτό, αυτό εγώ θεωρώ δηλαδή, ότι ναι, η ανάλυση σου Κώστα είναι σωστή. Η λογική λέει είναι πιο κοντά στο ότι ο Πάουκ σίγουρα είναι ο Πάουκ το φαβορή. Αλλά είναι μάτι που ο Παναγενικό δεν τα φοβάται. Δεν τα χτυπάει. Και νομίζω ότι μπορεί, εγώ, δηλαδή, αν με ρωτήσει ρωτήσ, τι, τι προβλέπω τελικά, τι θα στοιχημάτισα, θα στοιχημάτιζα αν είναι το Παναγενικό. Νίκη, νίκη, νίκη. νίκη. Ριβέντι. Ε, Καταρχήν δεν νομίζω θα βγει ο Παλία. Ε, για πολλού λόγου, θα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Και ο Παναθινάκω είναι μια επιθετική ομάδα. Και με τι προσθήκε, τι τελευταίε ακόμη περισσότερο. Τι τελευταίε ενώ του καλοκαιριού. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ίδια ομάδα. Όπω μα έδειξαν τα πρωταθλήματα κυρίω τη Ευρώπη και τα πρώτα του. τα τη Ευρώπη και τα πρώτα του Με μεγάλα προβλήματα αμυντικά. Παρό, παρόλο που είμαστε η ίδια ομάδα, αμυντικά δεν τραβούσαμε και αυτό το φοβάμαι. Ε, η αλήθεια είναι, αν μιλήσουμε μεταφυσικά, ο Παναγιακό κάτι παθαίνει ενίοτε στην τούμπα. Να συνυπολογίσουμε ότι <κοίλυς> <κοίλυς> για τον προποντή του Παναθηναϊκού είναι ενδεχομένω do or die αυτό το παιχνίδι. Νωρί θα το. Νωρί, δεν ξέρω ναι, όμω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα υπάρξει, Γιατί τώρα είναι πέντε βαθμού πίσω από τον πάουκ. Αν χάσει, θα είναι οχτώ. Δεν μαζεύεται εύκολα. Παρόλο που είμαστε στην αρχή, οχτώ βαθμοί είναι πολύ. Και από τον Ολυμπιακό. Ενώ θα είναι από δύο ομάδε, 8 βαθμού δύσκολο. Άρα για τον Παναϊκό είναι ένα τελικός. Αυτό, αυτό η πίεση μπορεί να βγάλει ε, χαρακτηριστικά που δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι μη, ε, μη λογικά. Ε, ο, μη ορθολογικά μάλλον. Ο, ο, ο, θα, κατά τα άλλα θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Ε, πιστεύω πολύ στον Δράκουλα ότι έχει μέταλλο και προετοιμάζει την ομάδα του στο να μην χάσει. Αλλά, δύο μειονεκτήματα και νομίζω εκεί θα ή τα χάντηκα που βλέπω εγώ στην ομάδα μου εκεί θα κρυθεί, είναι αν θα σου αποδώσει τη αποδο... θετική γραμμή είναι τεράστια πόλη ο Μπράντων η ομάδα έχει μάθει να παίζει με τον Μπράντων ή με τον Σαμάντα να, και ομάδα, νίχει να νίχει πιέζουν να, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. και τώρα ναι. έχει ναι, το τζάλο όπου η πρώτη του έννοια είναι ένα σκοράρι είναι αυτού του στήλου ο παίκτης αλλά αν δεν σκοράρι έχουμε πρόβλημα γιατί δεν μαρκάρι τόσο ε, και ε, η αφέλεια της άμυνας αν θα ξαναεμφανιστεί όταν έχει Ιωαννίδη τετέ τώρα και δεν, δεν, κολαφάνε, δεν μπορείς να έχει αφέλειες στην ναι. άμυνα είναι πρόβλημα γιατί έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες ο Ιωαννίδης νομίζω θα εγώ δεν, δεν, δεν θεωρώ ότι είναι σε αυτό το επίπεδο και έστω και με λυπή η ε, θα έχει πρόβλημα ο Ιωαννίδης έχει είναι... παίξει πάρα πολλά μάτσε, ρίρε, παιδί μου, γιατί έχει και την εθνική σου, λέω. Είναι η αρχή του αθλήματο. Έχει ξεκουραστεί και ξεκουραστεί πολύ. Εμεί στην εθνική είχαμε τον Τέλια που έπαιξε ένα ημίχρονο. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει. καλό Γιατί ε, είναι και ναι, θέμα αριθμού. Ναι. Ο Τέλια έπαιξε μόνο ημίχρονο. Θα δούμε. Νομίζω σε αυτά, σε αυτά τα δύο θα κερδίσουμε. Να μην πα καθίσουν. Εγώ είμαι λίγο αιρετικό σε προβλέψει γιατί. Είναι μια καινούρια ομάδα πανεθνικοποίηση, πάρα πολλέ προστίκε. Ε, ένα αφήγημα λοιπόν λέει ότι έχουμε πρόβλημα με του μικρού, ε, αλλά τα μεγάλα μάτια τα καθαρίζουμε. Αυτό μένει να φανεί στο. ωραίο στο χαρτί, μένει να, να, να, να φανεί στο γρασίδι. Ναι. Θεωρώ όμω ότι έχει, υπάρχει μια ευτυχία στην κυρία. Μπορεί να χάσουμε το παιχνίδι τρία-μυδέν, χαλαρά, α πούμε, και τα λοιπά, γιατί οι είναι πιο έτοιμη, εμεί ακόμα ψαχνόμαστε και τέτοια. Υπάρχει όμω. Μία θετική εκδοχή που λέει το εξής Έχει σημασία να μην ψαρώσει η άμυνα σου και στην άμυνα έχουμε τον Νίγκασον που έχει φτιάξει στην Τούμπα ξέρει πολύ καλά τι είναι Αυτό είναι ωραία παρατήρηση και δεν τη φίξαμε και αυτό είναι ένα... Έχ <χωστά> έχουμε, έχουμε τον Τραγκόφσκι, ο οποίος νομίζω δεν καταλαβαίνει πουθενά, δηλαδή όπου και να τον βάλεις θα είναι ο ίδιο παίκτη ναι. ε σκύλο πραγματικά ε στην άμυνα, αν έχεις κότσιρα, είναι γνώριμο. Έχει παίξει δούμε άνθρωπος 15 φορές. Ε, ο Μλαντένοβιτς επίσης είναι ένας παίκτης με και σε αυτά τα παιχνίδια δεν είναι ότι θα φύγουν μπροστά. Δηλαδή, θα προσέχουν, είναι τέλειμοι κτλ. Στην επίθεση, όμως, πραγματικά χρειάζεται παίκτες με, με άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, Το ο ΤΕΤΕ που έχει παίξει τουρκιά ο, ο Πελίστρη που είναι από Λατινική Αμερική από Αγγλία και τα λοιπά Ουνάει ο, ο... ο Ιωαννίδης που δεν καταλαβαίνει πάλι ούτως ή άλλως ναι. είναι και, θε... λέει. και θεωρώ ότι ο το πιο Άγιωθος, πιθαν... Άγιωθος, ναι. Άγιωθος, το πιο πιθανό είναι να έχει πρόβλημα στη συνέχεια μέσα στη σεζόν. Και εγώ λόγω ναι, ναι, λόγω ε, έλλειψη προετοιμασία. Ναι, τώρα το νομίζω το ότι μπορεί να είναι. είναι ακόμα το θετικό το ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία και δεν έχει αυτό το, το πιάσιμο της προετοιμασίας που θα φορμαριστεί αργότερα. Μπορεί να αντεφορμαριστεί αργότερα και αυτό και να είναι αργότερο, αργότερο, Αλλά σιάταξη. τώρα σε αυτή τη φάση φαίνεται να έχει ένα μομένο καλό. Οπότε αν στο, στο Παναθηναϊκό του το βγει αυτή η άγνοια και δεν είναι μπροστά. Ε, μπορεί να πάρει το μάτς το και, και αυτό να σημαίνει την έναρξη μιας αδεπίθεσης Αν όμως δεν ξεκινήσει εκεί είναι αυτό που λέγαμε με το χαρακτήρα του ιδιοκτήτη κτλ ότι ακόμα και τις περίοδους που οι οπαδοί έχουν υπομονή το έχουμε δει στο παρελθόν και λένε στηρίζουμε ε, την ομάδα δεν την έχει ο προέδρο. Οι ε, οπαδοί θα έχει υπομονή αν χάσετε ακόμα και αν χάσετε χωρίς να παίξετε καλό, καλό ποδόσφαιρο που είναι μία πιθανότητα. Εγώ νομίζω ότι όλοι θέλουν να, να δουν, δηλαδή το γεγονός ότι όντως έχουν δημιουργήσει προσδοκίες από αυτούς τους παίχτες, ε, όλοι θέλουν να, να, να τους δούμε να παίζουν και εντάξει, καταλαβαίνω αυτή τη, την πίεση για το πρωτάθλημα είναι, ε, είναι είναι 14 χρόνια. Εύλογη, Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι η πίεση για το πρωτάθυμα ήταν μεγαλύτερη πριν από... 10 χρόνια, Στα πέντε χρόνια του πρωταθλήματο. Ε, το τώρα δυστυχώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, σε εμά τώρα, εμεί δεν μπορούμε να ναι, μιλάμε. Δηλαδή υπήρχε ναι, μια ναι. περίοδο που ο Παναγιώτη είχε γίνει φοστήρα. Δηλαδή κερδίζαμε τον Ολυμπιακό, α πούμε, ε, ενθουσιαζόμασταν σε, και ήμασταν 20 βαθμού. Εμεί πήραμε το πρωτάθλημα το 85, ήμουν εγώ φοιτητή. Mm. Στο επόμενο πρωτάθλημα ήταν φοιτητή ο Γιώργο. Ναι, τότε ήμασταν. φοιτητή. Ναι, αυτό είναι ο τελείωτο πανεπιστήμιο. <laughs> Λοιπόν, τα είπαμε ωραία. Ε, Νομίζει... να, να πω λίγο τα, τα, τα, τα παράδοξα και κλείνουμε με ναι. αυτό. Μάλλον τα σημεία που έχουμε. Το τούμπα, ναι. επιστρέφει. Σημαντικό κομμάτι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτού που πρέπει να τον αποδοκιμάσουν. Γιατί ε, Έκανε μωρέ άστοχε δηλώσει όταν έφευγε εγώ για τον Μπάουκ, τη Μάντζεστα. Ναι, ναι, αυτό ναι, ήταν, ναι. έκανε. Εντάξει. Φεκίνη... Γενικά δεν δε θέλουμε να αποδοκιμάσουμε. Ένα επαγγελματία παίκτη που προσέφερε στον Μπάουκ. Και έφυγε δεν είναι κάθισε. Και και ναι, δεν δεν από το, από το ναι, πήγε από τον Πάουξ, τον Πάουξ. Πέζη ένα ρόλο. Ήταν οι δηλώσει του, ήταν άσταχε οι δηλώσει του. Θα αποδοκιμαστεί. Άρα ένα κομμάτι αν θα τον επηρεάσει ή θα επηρεάσει αυτό, γιατί είναι Ζέξιμο παίκτη διοικητικό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εδώ γκολεύα και δεν πανηγύρισε. Δεν καταλαβαίνει. Ψυχρό, Ισλαμπό. Δεν καταλαβαίνει. Ψυχρό. Αυτό είναι ένα που θα κρίνει το παιχνίδι. Η εμπνεύση του Αλόνσου μπορεί να κάνει κακό κοουτσάρισμα μπορεί και καλό και αυτός έχει πολύ μεγάλη πίεση άρα yeah. η πίεση μάλλον, όχι εμπνεύσεις, η πίεση του Αλόνσο κατά πολύ μπορούν να καθορίσουν η άμυνα του ΠΑΟΚ και η αφέλειά της και αν ο και επιθετικά μάλλον αυτό που να πάρει από το Σέντερ Φόρ είναι γκόλ το πάρει, το yeah. πάρει. Ε, αυτα, αυτα, αυτοί οι τέσσερι παράγοντε νομίζω και να okay. λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Ε, Εμεί ευχαριστούμε που σα έχουμε μαζί ε, και καλό παιχνίδι να έχουμε. Τι, τα υπόλοιπα στο Γρασίδι πώ το λέει. Τα, τα, τα υπόλοιπα, υπόλοιπα στο, στο Γρασίδι. γρασίδι. Ναι, ναι. Δεν είπαμε για το Λοβέν αλλά τέλο πάντων. Όπω μιλώνουμε. Κάτσε να το δούμε. Σωστό, σωστό. Και να